Καλώ ήρθατε, συνεχίζουμε αυτό τον ωραίο κύκλο που ξαναβλέπουμε όλη τη μοντέρνα τέχνη με άλλα μάτια και σήμερα είμαστε στην, πέμπτη, στην έκτη συνάντηση, πρέπει να κοιτευνήσει το επόμενο ε, και θα ασχοληθούμε με τη ροσκή πρωτοπορία. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον κυβισμό και τον φουτουρισμό ε, αρκετά αναλυτικά Έχουμε αφήσει ένα χρωστούμενο που είναι ο Χουάν γκρι, Μπορούμε να το δούμε τώρα γιατί μετά δεν ξέρω πού θα κολλήσει κάπου αλλού. Είναι λίγο δύσκολο να συνδεθεί. Και επειδή τώρα η ρωσική πρωτοπορία περνάει και την φάση του τουρισμού, ίσως είναι καλύτερα να τελειώσουμε τα χρωστούμενα και να μπούμε σε αυτό το καινούριο θέμα που δεν είναι και τόσο διαφορετικό μιλήσαμε πολύ αναλυτικά για όλα τα στάδια του κυβισμού όπως και οι άλλοι ζωγράφοι, ο Πικάσο α πούμε που είναι εδώ και τα τρία του Πικάσο έτσι και ο Χουάν Γκρί, παρόλο που είναι νεότερος ακολουθεί και αυτό αυτέ αυτές τις τρεις φάσεις του κυβισμού την αστοπούμε το πούμε, σε ζανική, την αναλυτική και τη συνθετική Ό, όλοι οι ζωγράφοι το κάνουν αυτό αυτά τα τρία που τα χωρίσαμε σε ζώνες και τα είδαμε τόσο αναλυτικά αυτός γεννήθηκε το 1887, πέθανε νέος το 1927, ε, οπότε δεν ξεδίπλωσε ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί στα 40 του είχε ήδη πεθάνει και ήταν και πιο κλειστός χαρακτήρας, οπότε δεν είναι τόσο γνωστός ίσως όσο είναι ο Πικάσο ή ο Μπράκ, αλλά είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο ο γράφος, με την έννοια του ότι ναι, ο Ρόμπερτ Χιου ας πούμε, στο βιβλίο του The Shock of the New λέει in one Greece Cubis found, found its Pierrot de la Francesca έτσι το λέει πολύ χαρακτηριστικά Στο, στον Γκριτ ο κυβισμός βρήκε τον Pierrot de la Francesca του τι θέλει να πει με αυτό ο Pierrot de la Francesca έχει κατα, καταχωριστεί στην ιστορία της τέχνης σαν ένα ζωγράφος ο οποίος αδιαφορούσε για το ρεαλισμό της αναπαράσταση και φαίνεται να έτσι, τον είχε ε, στοιχιώσει η αναζήτηση μιας γεωμετρικής πνευματικότητας. Οπότε όλα τα πρόσωπα που οι γυναίκε του, άσμου πούμε, που δεν είναι κανονικές γυναίκες, είναι περισσότερο σαν ιδανικά γεωμετρικά σώματα. Κινείται δηλαδή όλο το έργο σε μια νεοπλατωνικού τύπου επικράτεια, όπου αναζητείται η πνευματικότητα με εργαλείο τη γεωμετρία... Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν έχει τίποτα το αληθινό και το ρεαλιστικό. <coughs> Γι' αυτό και η αναγέννηση που αναζητούσε το απτό και το ρεαλιστικό, ξυπνώντα από το λίθαρκο του Μεσαίωνα, δεν τον είχε σε τόσο εκτίμηση όσο είχε ας πούμε το Μαζάτσο ή το Λεωνάρδο Νταβίντσι ή το Μιχαήλ Αλλά σήμερα χαίρει πολύ ψηλή εκτίμηση ο Πιέρντελα Φραντσέσκα. Οπότε ο Χουάν Γκρι έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όπω βλέπετε, περνάει και αυτό όλες τις φάσεις, αρχίζει από μια φάση πιο τεκτονική εδώ δηλαδή στις νεκρές φύσει του προσπαθεί να οργανώσει τους όγκους των επιπέδων και των αντικειμένων με έναν τρόπο καθαρά σεζανικό στη συνέχεια κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιγνίδι όπου τα αντικείμενα δεν είναι όπως λέει ο Αργάν, το έχω βάλει το απόστοχο γιατί πολύ ωραίο, δεν είναι μέσα στον χώρο αλλά αποτελούν μαζί με το χώρο ένα είδος κατασκευής. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει. Εδώ είναι αντικείμενα καθεαυτά, δηλαδή ανεξάρτητα το κάθε αντικείμενο έχει την οντότητά του και ο χώρος απλώς τα περιβάλλει. Ενώ στο δίπλα είναι σαν ο χώρος και τα αντικείμενα να γίνονται ε, κάτι, ένα, ένας ιδεατός χώρος όπως την αρχιτεκτονική. Εκτός από νεκρές φύσεις δουλεύει και πολύ ωραία πορτρέτα, εκεί είναι ο, ο, ο Χουάνι Γκρίχης ζωγραφής τον Πικάσο και εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο και στα συνθετικά του έργα, του συνθετικού κεβισμού, ενώ οι άλλοι, ο Πικάσο και ο Μπράκ, τοποθετούν εξογραφικά μέσα πάνω στον καμβά, αυτό δεν θέλει να τοποθετεί εφημερίδες και χαρτάκια και τέτοια, αλλά τα ζωγραφίζει. Αισθάνεται δηλαδή ότι... Κάτι χάνεται άμα μπαίνουν τα αντικείμενα αυτά Τον ενοχλεί η ιδέα της αναγλυφικότητας του κολάζ και του εξωγενούς χαρακτήρα του μη ζωγραφικού μέσου Γιατί είναι πιο, πιο ζωγράφος αυτός Οπότε ενώ έχει τα ίδια από κόμματα χαρτά και εφημερίδες Λε ζουρνάλ, πάλι λε ζουρνάλ, όπως και οι άλλοι Είναι ζωγραφισμένα αυτά, δεν είναι δηλαδή κολλημένα Αυτό είναι το έργο του Να, έτσι τώρα με αυτή την εξάδα που βλέπουμε Βλέπετε αμέσως-αμέσως ότι χαρακτηρίζει τα έργα του ένας λυρισμό, μια γεωμετρία, μια ισορροπία. Είναι, είναι όμορφα έργα. Είναι όμορφα έργα. Να ναι. Δεν έχει κάνει και κάτι έργα με το Λυκάρισκη είναι. Γεωγραφισμένο. Δεν Ναι, ναι. Έχει μια σειρά, α πούμε. Ναι, ναι. Ναι. Κι αυτός έκανε έτσι σειρές πάλι, δηλαδή, το μπουκαλαμπανιούλοι, οι κιθάρες. Αλλά και σε αυτόν, επειδή είπαμε ότι έχει αυτή την αιμονή με τη, με τη σύνθεση. Το να απασχολεί πάρα πολύ ο Πικάσο είναι και πιο ορμητικός, είναι του ευρήματος. Του ευρήματος και του αισθήματο. Δηλαδή, νιώθει έντονα, έχει, είναι... Τυπικός euh, τάβο του Οπότε έχει έντονο αυτό το στοιχείο, α πούμε, τη αναζήτηση, του ευρήματος, του φορτωμένου αισθήματο και τη εκφραστικότητα. Είναι πολύ πληθωρικό. Ο Μπράκ είναι πιο ισοστρεφή. Ο Γκρι είναι πιο λυρικό. Ισπανό είναι κι αυτό. Γι' αυτό τον βλέπετε στα βιβλία και σαν Ζωάν Γκρι ή Χουάν Γκρι. Γιατί τα πιο πολλά του χρόνια τα ζει στο Παρίσι. Να, εδώ, α πούμε, βλέπετε τι ωραία λεκτονική δομή έχει αυτό. Εδώ τώρα, στην φάση του αναλυτικού κυβισμού αυτό που κάνει είναι να αντιλαμβάνεται τις φόρμες των αντικειμένων και το χώρο σαν φόρμες και τα δύο σαν να παίρνει το πλήρες και το κενό και το κενό γίνεται και αυτό μια φόρμα. Οπότε η κενή φόρμα του χώρου που είναι συνήθως ανοιχτόχρωμη στο, στο γκρίς, συνομιλεί με τη γεμάτη φόρμα του αντικειμένου και γίνεται ένα πολύ ωραίο παιγνίδι, σαν να τοποθετούνται τα αντικείμενα στον χώρο, όπως το κάνει η αρχιτεκτονική. Είναι, ο, ο Γκρίς είναι σαν ένας αρχιτέκτονας κηβιστής, με την έννοια ότι ένας αρχιτέκτονας οργανώνει όχι μόνο τη μάζα, τον τοίχο, τη δοκό, το, το, το, το, την πλάκα, οργανώνει κυρίως τα κενά που υπάρχουν μέσα εκεί. Και για τον αρχιτέκτονα το κενό έχει μεγαλύτερη σημασία γιατί το κενό θα είναι ο βιωμένο χώρος του ανθρώπου δεν θα ζει τα ντουβάρια τα ντουβάρια ορίζουν το ζωτικό χώρο οπότε ο Γκρί κάνει κάτι τέτοιο σαν να αρχιτεκτονεί το χώρο και το δομεί με ένα τέτοιο τρόπο που δημιουργούνται θα κοιτάξετε αυτό το πέρασμα μέσα σε ένα χρόνο το κάνει αυτό αυτό είναι του 10 πούμε το αρχίζει και αυτό είναι του 11 κοιτάξτε ότι η παλέτα του δεν αλλάζει πολύ τα ίδια περίπου χρώματα χρησιμοποιεί αλλά έχει αλλάξει η αντίληψη και κάνει έργα λοιπόν τα οποία κοιτάξτε την το, τοποθέτηση του μαχαιριού η οποία είναι διαγώνια και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα, ένα κάναβο Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι έχει μια ας το πούμε αρχιτεκτονική σκέψη με την έντονη ότι αρχιτέκτονας παλιά τουλάχιστον πριν τα AutoCAD και τα, ε, και τα Rhino δούλευε σε ένα χαρτί όπου με ένα κλιμακόμετρο οργάνωνε το χώρο του. Έφτιαχνε ένα νοερό κάναβο πάνω στον οποίο ξεδίπλωνε το concept και τη σκέψη του και το οργάνωνε. Αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν δεν καθίσταται πλήρως ορατός αυτός ο κάναβος οι περισσότεροι καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα διαγώνιο grid αυτό. Ο πάνω εκεί χτίζει τα στοιχεία του. Και στις λεπτομέρειε βλέπετε ότι έχει οριζόντια κατακόρυφα και κυρίως διαγώνια στοιχεία που δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση ρυθμού σε αυτά τα έργα του αναλυτικού κυβισμού. Λέει ο Αργάν η επιφάνεια του καμβά γίνεται ένα ανάγλυφο επίπεδο το βάει εισαγωγικά γιατί τι είπα ανάγλυφο επίπεδο το ανάγλυφο είναι ακριβώς ότι είναι τρισδιάστατο και ξέχει πώς είναι επίπεδο και ανάγλυφο ταυτόχρονα οπότε ενσωματώνει με αυτή την περίεργη φράση Αντί, αν, που αντιβαίνει μια λέξη στην άλλη αυτό που κάνει ο Κουανγκρίς στο οποίο ανάγλυφο επίπεδο το βάθος και οι προεξοχές δεν αναπαρίστανται αλλά συσσωματώνονται πολύ ωραία μετάφραση Λίνα Παπάμα με θεάκι. σιγά να το μεταφράζεις αυτό τώρα που να το βγάλεις <laughs> γιατί αυτός γράφει σύνθετα ο Αργάνη είναι έτσι μορφωμένος άνθρωπος και γράφει ωραία αλλά αυτή το μεταφράζει πολύ ωραία οι προσοχές λοιπόν δεν αναπαρίστανται, αλλά συσσωματώνουν. Ο πίνακα δεν είναι και αναπαράσταση αντικειμένων, αλλά αντικείμενο είναι αυτό. Το, χαρακ... το χαρακτηριστικό του είναι πως ενώ τα αντικείμενα της παραδοσιακής ζωγραφικής δίνονται μέσα στο χώρο, σε αυτόν, το Juan Gris, δίνονται με το χώρο, που έτσι ταυτίζεται με τα αντικείμενα. Όπως και μια αρχιτεκτονική όπως και μια αρχιτεκτονική κατασκευή, ο πίνακα είναι μια χωροδιαστασιακή οντότητα με τη δική του αυτόνομη κατασκευή. Οπότε μας βοηθάει λίγο να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και αυτός ο τρόπος μας δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά από έργα του αναλυτικού κυβισμού που έχουν μια γαλήνη, μια ηρεμία και μια γεωμετρικότητα και μια έτσι κατασταλαγμένη ανάγκη να εκφραστεί ενώ οι άλλοι δύο ο Πικάσο και ο Μπράκ που είδαμε πολύ την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη ήταν σαν να ψάχνουν αυτός δεν ψάχνει, έχει ηρεμήσει αυτό γι' αυτό και τα έργα του άμα πάτε ας πούμε η πιο ωραία είναι, είπαμε την άλλη φορά στο Ρένα Σοφία στο Μαδρίτη έχει έτσι μια ωραία μεγάλη σχολή, πολύ μεγάλη και εκεί που την έχουν ηρεμήσει σε αυτή την έφηση που έχει το Χουάν Γκρίς είναι ωραία Αυτά τα, αυτές οι δομές. Όταν, ε, όταν ήμουν 17 χρονών και καθόμουν να στο γιο χρανίου μου τον Βήρωνα, στο σχολείο, ε, είχα ανακαλύψει αυτή τη μουσική, τον Brian Νίνο. Αυτό είναι ένα δυσκάκι του 1975 που Brian, Brian είναι progressive rock, τότε έτσι στην εφηβεία μα ήμασταν πολύ ανοιχτοί και δεκτικοί σε τόσα πολλά ερεθίσματα. Ήτανε και καταιγιστικό αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώ μετά τη Χούντα, α πούμε, που υπήρχε μια απαγόρευση κατά κάποιο τρόπο, μετά υπήρξε ένα κατηγισμός από ερεθίσματα. Αυτό είναι ένα που βγήκε το φθινόπωρο το 1975 και εμεί τα ακούσαμε το 1976, εγώ δηλαδή, και είχα ενθουσιαστεί. Είχαν προηγηθεί και κάποια άλλα, το Decking Daddy in Mountain, το Before and After Science και κάποια άλλα. Και... Με την απορροφητικότητα που έχει ένα άνθρωπο στη νεότητά του, ε, μου εντυπώθηκε όλη αυτή η μουσική. Πολλέ δεκαετίε μετά, όταν άρχισα να ψάχνω πώ θα ταιριάζω μουσικέ με εικόνε, την τέχνη δηλαδή τη ζωγραφική ή τη γλυπτικής με τη μουσική, ε, είχε ξεθωριάσει αυτό το δίσκο, αλλά μέσα μου είχε μείνει πάρα πολύ, και όταν ήρθε η στιγμή να ασχοληθώ με τον κυβισμό. Μου ήρθε κατευθείαν ο Ήνο, γιατί ο Ήνο χρησιμοποιεί μια πολύ ποιητική γλώσσα ε, και η στίχη των τραγουδιών του ε, είναι σαν να είναι μεμονωμένες σκέψεις, γεγονότα ή αντικείμενα τα οποία έχουν μια λυρική ποιητική βαρύτητα, αλλά όλο μαζί, όταν δηλαδή με ρώταγε κάποιος φίλος τι λέει αυτό το τραγούδι εσύ ξέρεις καλά αγγλικά, δεν μπορούσα να το πω τι λέει. Δηλαδή είχα, είχα χάσει την αφηγηματική ροή, τη γραμμική και είχα γεμίσει, είχε γεμίσει το κεφάλι μου και τα αυτιά μου με πάρα πολύ ωραίε εικόνε, αντικείμενα, φράσει, ήχου. Όταν μετά με τον κυβισμό, μου κόμπωσε απόλυτα αυτό. Γιατί λέω: Αυτό κάνει ο κυβισμό. Εξαρθρώνει την πραγματικότητα, παίρνει μικρά μικρά κομμάτια τη και τα αναδιαρθρώνει με έναν ποιητικό τρόπο. Και ειδικά ο Νίνο μου τέριαψε πολύ με τον Μπράκ και με τον Μπικάκ, με τον Χουάν Γκρι. Με τον δεν τέριαζε γιατί δεν είχε αυτό το λυρισμό ο Μπικάς. Οπότε από αυτό το δισκάκι θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το Golden Hours, αυτός είναι ο Μπρέα Νίνο, το οποίο είναι ένα πολύ, πολύ όμορφο τραγουδάκι, για να δούμε τα υπόλοιπα έργα του Χουάν Gris τώρα που σας είπα το γενικό πλαίσιο, να τα απολαύσουμε με τη μουσική. Το τραγουδάκι αυτό λέγεται Golden Hours. Ε, θα βάλω και κάτι άλλο μετά από αυτό το δίσκο Γιατί έχει πολλά ωραία κομμάτια μέσα ε, Και λέει λοιπόν εκεί Δε, ε, Γιατί το βάζω Γιατί λέει το πέρασμα του χρόνου Ξεδιπλώνεται αμυδρά πάνω στην οθόνη Δεν μπορώ να δω τις γραμμές Νόμιζα ότι μπορούσα να διαβάζω ανάμεσα τι τις γραμμές Τώρα όμως δεν τη βλέπω, ίσως, ίσως το μυαλό μου έχει φορτωθεί με πάρα πολλά πράγματα. Το, το Sun, αυτό που λέμε, brains have turned to Sun» είναι a «storage area network». Από εκεί βγαίνουν αυτή η εταιρεία, η SunBisk, που βγάζει αποθηκευτικούς χώρους και φλασσάκια και τέτοια. Το Sun είναι αυτό, έτσι, άμα σας Oh me, oh my, I think it's been an eternity you... Νόμισα ότι είναι μια αιωνιότητα Εξεπλάγει από το βαθμό αβεβαιότητάς μου Πώς μπορούν οι στιγμές να κυλάνε τόσο αργά Πολλές φορές είδα το διλινό να ξελιστρά και να χάνεται Και παρατηρούσα τα σημάδια που έπαιρναν αυτά τώρα τη σειρά τους από τη μέρα που ξεθόριαζε Ίσως το μυαλό μου yes. να μεγάλωσε και να είναι μπερδεμένο Πολλές φορές είδα το διλινό να ξεγλιστρά και να χάνεται παρατηρώντας τα σημάδια που τώρα έπαιρναν αυτά τη σειρά τους καθώς η μέρα που ξεθόριαζε χανότανε και το νερό άλλαζε σε κρασί Πολλές φορές Είδα το διληνό να ξεγλιστρά και να χάνεται παρατηρώντας τα σημάδια που έπαιρναν τώρα αυτά τη σειρά τους από τη μέρα που ξεθόριαζε βάζοντας τα σταφύλια ξανά στον αμπελώνα. Τι, τι καγαλάβερα με αυτό θα μου πείτε 17 χρονών τώρα ας πούμε. Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Επειδή μετασχολήθηκα με αυτόν ταυτόχρονα όταν λέει αυτή την τελευταία στροφή εμφανίζεται και μια δεύτερη φωνή από εκεί που δεν την πολύ καταλαβαίνει και λέει, αυτή η δεύτερη φωνή, λέει ποιο θα το πίστευε ε, τι μπορεί να σου αποκαλύψουνε ε, δ, δυο φτωχά ζευγάρια μάτια. Ποιο θα το πίστευε τι μπορεί να κάνει μια αθώα φωνή. Never a Ποτέ δεν υπάρχει σιωπή. Πάντα ένα πρόσωπο είναι στην πόρτα. Ποιος αν το πίστευε τι μπορεί να σου πούνε ένα ζευγάρι φτωχά αυτιά. Ποιος αν το πίστευε τι μπορεί να κάνουνε ένα ζευγάρι αδύναμα χέρια. Ποτέ η σιωπή. Πάντα μια πατημασιά και ένα πρόσωπο στην πόρτα. Τι μου έλεγε όλο αυτό. Από αυτό που τώρα καταλαβαίνετε, σα έλεγα ότι είναι πολύ ωραίε, πολύ ειρικέ, πολύ ποιητικέ σκόρπιε εικόνε που δεν καταλάβαινα τη συνοχή του. Της, δεν έχει γραμμική αφήγηση δηλαδή, γι' αυτό το βάζω με τον κυβισμό. Οπότε όλο αυτό μου μιλάει για το χρόνο, μου μιλάει για τη μνήμη, επειδή είπαμε ότι ο κυβισμό ουσιαστικά είναι μια επεξεργασία νοητική όλων αυτών που ο άνθρωπο ζει μέσα στην ημέρα και αποτυπώνει παίρνει και αβαίνει χώρους, συναντά πρόσωπα, παρατηρεί αντικείμενα και όλα αυτά εντυπώνονται μέσα στο μυαλό του από πολλές διαφορετικές γωνίες και πολλές διαφορετικές στιγμές. Και το ενοιολογικό του σύμπαν είναι γεμάτο από τέτοια αντικείμενα ανθρώπους και χώρου που χορεύουν εκεί μέσα. Και όταν τελειώνει όλο αυτό και βραδιάζει, που λέει The Evening εδώ είναι σαν αυτά όλα να γίνονται science, σήματα που επειδή χρησιμοποιήσαμε τη σημειολογία του προηγούμενου φορά στο για να καταλάβουμε τον τρόπο που σημειολογικά ανασυγκροτείται αυτό το σύμπαν τα σήματα πια έτσι που είναι αποδικευμένα μέσα στο μυαλό μα, είναι σαν να παίρνουν τη στιτάλη από την αριθινή εμπειρία του βιωμένου χρόνου και να μας αποκαλύπτουν κάτι άλλο Οπότε όλο αυτό μαζί και με το μικρό θαύμα γιατί η αναδιάρθρωση του κόσμου είναι ένα μικρό θαύμα Οπότε το νερό που έγινε κρασί και το κρασί που έγινε σταφύλι Και το σταφύλι που ξαναγυρίζει στον αμπελόνα, Είναι σαν να με ξαναγυρίζει πίσω μια διαδικασία ένα μικρό θαύμα Που τελικά το θαύμα μπορεί να είναι η επιστροφή στην πηγή Στο βαθύτερο ίνες σου Οπότε όλο αυτό μου... με βαρέπεμπε στις εικόνες του αναλυτικού και κυρίω κυριοσκηβισμού και κυρίως στην, ε, ε, στον τρόπο που τα αποδίδει αυτά ο Χουάν Γκρις. Πάντα ακούσουμε τώρα αυτό το κομματάκι αφού το διαβάσαμε. είναι και ωραίο σαπίμα. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι το 10. Παλιά Τώρα, στου right. με τα γραφή του παλαιότερου χώρου. Αυτός, αυτό που λέει και ο Μπράιαν Νίνο, ας πούμε, το «Mind degree of uncertainty». You'll be surprised, το «Mind degree of uncertainty». Θα εκπλαγεί από τον βαθμό αβεβαιότητάς μου. Σαν να μην ξέρω τον κόσμο, να μην έχω σιγουριές και να ψάχνω να τον ανακαλύψω μέσα από μία οπτική ψηλάφιση. Εδώ, ο κορόνος είναι σίγουρος γι' αυτό που βλέπει. Ο τέλος άνθρωπος, δεν είναι σύγχρονο, συγκροτεί αυτή την πραγματικότητα. en Άρα το ξανάκουγα, γιατί να καταλάβω μήπω είναι μια συναισθηματική Μονή δική μου, αυτό. Αλλά το ακούω συνέχεια και λέω: The passage of time, και, και λέει, αυτό, αυτό κάνει τη γνώμη The passage of time ehm, is flicking dimly upon the screen. Και έλεγα: Κοίτα τώρα στην οθόνη που το προβάλλει, is flicking dimly, σβήνει, χάνεται, έρχεται από εδώ, έρχεται από εκεί. Και το φω δεν είναι προσπίτιον φω, καμιά φορά έρχεται από πίσω, καμιά φορά έρχεται από μπρο, καμιά φορά έρχεται από το αντικείμενο. Άρα είναι αυτό το χάσιμο του φωτό του παραδοσιακού που έρθει ένα αντικείμενο ψευδαισθητικά το με έναν προβολέα για να σου βγάλει το σκιοφωτισμό για να δώσει μια ψευδέσθηση ενώ αυτό είναι κάτι άλλο από το πέρασμα αυτού του χρόνου και το πέρασμα του φορτώου στη δεκαετία του 50 που κάνει τη μεγάλη αλλαγή ο Μόραλης και από την παραστατική τέχνη του 30 και του 40 οδηγείται σε αυτή τη γεωμετρική αφαίρεση που τη συνδέει με την ελληνικότητα και με το φως ε, αυτά τα κάνει ο το του 50 τη δεκαετή του 50 ενώ τούτος τα κάνει το 12 οπότε τα έχει δει ο Μόραλης στο Παρίσι αυτά κάποια από αυτά οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στη μεταγραφή ο Μόραλης βέβαια το κάνει ιδεόγραμμα το ιδεόγραμμα ενός φωτός το οποίο κρατάει από τα αντικείμενα τα σώματα της γυναίκας τίποτα άλλο παραμόνο τα εμβληματικά του σημεία δηλαδή τις καμπυλότητες της σχέσης του χώρου αλλά στην αντίληψη του χώρου αυτό που λέμε το από εδώ, το από εκεί είναι αυτή η ίδια αρχιτεκτονική αντίληψη <Τι> Σιφέ, δηλαδή είναι σαν να, σαν να ψηλαφίζει τον κόσμο οπτικά και αντιλαμβάνεται το, το, το διαφανές και το αδιαφανές, το ελαφρύ και το βαρύ, το ξύλο και το μέταλλο, το φρούτο και το γυαλί και όλα αυτά είναι σαν να, να θέλει να μου τα πλώσει πάνω στην επιφάνεια, όχι κολλώντας τα όπως κάνανε οι άλλοι, αλλά ζωγραφίζοντα. τα, παίζει με τα ψυχρά, έχει, έχει διαφορετικέ παλέτες, ε, παίζει με τα θετικά και με τα πολύ, Πολλές φορές είναι σαν να βλέπεις ένα αρνητικό φιλμ της πραγματικότητας, καθώς δουλεύει αυτά τα ε, τους τόνους του γκρίζου Αυτό είναι, είναι σαν φιλμ αυτό, δεν, δεν είναι αληθινό το φως, αλλά μέσα εκεί βάζει και τα θερμά, τη θερμότητα του ξύλου. Εδώ δουλεύει με θερμή παλέτα, στο προηγούμενο δούλευε με ψυχρή παλέτα εδώ πιο αρνητική ήταν αυτή αρχίζει και δουλεύει δηλαδή τις παλέτες βλέπει τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν αυτά ταιριάζει κάποια στιγμή τι ψυχρές και τις θερμές μαζί είναι σαν να προσπαθεί να... και όλο αυτό βέβαια το βάζει μετά σε έναν αρχιτεκτονικό γεωμετρικό κάναβο μέσα στον οποίο άλλοτε με πιο πολύπλοκο τρόπο άλλοτε με λιγότερο στο καρό πούμε, είναι πιο πολύπλοκο όλο αυτό ξεδιπλώνονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο και πως μετά τον εντάσσουμε στο νεολογικό μας σύμπαν και πως ένα ζωγράφος μπορεί να οπτικοποιεί όλο αυτό το σύμπαν το κάνει fade δηλαδή δεν το κλείνει το κομμάτι στη δομή του το κάνει fade και φεύγει όπως φεύγουν και αυτά το κλείνω αυτό το, ήταν χρωστούμενο αυτό που την προηγούμενη φορά που κάναμε πιο πολύ τη θεωρητική ανάλυση του κυβισμού και είδαμε τα άλλα έργα αλλά θα ήμουν στεραγωρημένος αν δεν σας έδειχνα. και λίγο χουάν λοιπόν πάμε στο δεύτερο θέμα μας που είναι το βάζει σε PDF και ότι άμα το γυρίζει στο PowerPoint γύρισμα σε PowerPoint Λοιπόν, ε, είμαστε καλησπέρα, καλώς ήρθατε αλλά ενότητε, είμαστε σήμερα σωστά εδώ στη μέση αυτού του κύκλου στην έκτη έτσι, παρουσίαση και βλέπουμε την ρωσική πρωτοπορία ε, όπου θα επικεντρωθούμε σε τρεις κατά κύριο λόγο ενότητες το κυβοφουτουρισμό, το σουπερματισμό και τον κοστροπτυβισμό Αυτό είναι το για να βγάλουμε λίγο νόημα και να βρούμε λίγο το δρόμο μας, γιατί έχουμε μπερδευτεί εδώ πέρα με όλα αυτά τα, τους σεισμούς και τους σεισμούς και τους σεισμούς αυτό είναι το πολύ ωραίο καταλογάκι που είχε, είχε βγάλει ο Alfred Barr ο Alfred Barr ήταν διευθυντής του MoMA ήταν αυτός που επενεύει να αγοράσουν τις διεσποινίδες της Αβινιών κτλ ήταν διευθυντής του MoMA Museum of Modern Art στη Νέα Υόρκη από το 1935 μέ μέχρι αρκετά χρόνια και είχε φτιάξει ένα διάγραμμα, κάτι θα το βάλω πιο κοντινό, είχε φτιάξει ένα διάγραμμα λοιπόν, όπου είναι αυτός ο ωραίος λαβύρινθος, πολύ όμορφο διάγραμματάκι, που είναι αυτός ο ωραίος λαβύρινθος, με τον οποίο ασχολούμεθα σε αυτόν τον κύκλο και προσπαθούμε κι εμείς να βρούμε το το της αριάδνης Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται Οπότε ε, Είδαμε συνθετισμό Είδαμε κάτι γιαπωνέζικα, είδαμε φοβισμό Τώρα είμαστε εδώ, το εγκυβισμό Ξεκινάει εδώ ο σκοσυπερισμός, ορφισμός Machine aesthetic Negro Scouter είδαμε Εκπρεσιονισμό είδαμε Και η μία ομάδα που θα την κλείσουμε Την μεθεπόμενη φορά Ακάσε να σας το πω πάλι αυτό Την επόμενη Πέμπτη επί επειδή θα είμαι στο εξωτερικό, έχουμε κενό, έχουμε ρεπό, εδώ, έτσι. Και ξανακάνουμε σε 15 μέρες. Σας το θυμίζω, μην έρθει κανείς φέτος από ταχύτητα την άλλη πέμπτη, εδώ. Οπότε την, άλλη, την παράλλη πέμπτη σε 15 μέρες θα κλείσουμε το δεξί κομμάτι του μπαρ και θα πάμε στο αριστερό κομμάτι του μπαρ, δαντάσου, ρεαλισμό, οντεκήρικο, μεταφυσική κτλ. Ξαναπάω στο μπαρ. Το είχα χωρίσει έτσι. Δηλαδή είχα πει ότι στι πρώτε θα ασχοληθεί με αυτά, κυβισμό, ορφισμός, το λένε αυτό, Σουπρεματισμό, Κωνστοπτιβισμό, Νεοπλαστικισμό, Ντεστίλ, Πουρισμό, Μπαουχάους, που είναι αυτό που λέει ο Μπαουχάους, Geometrical abstract art, όλοι στοχεύουν σε μια γεωμετρία και το Μπαουχάους και ο Μοντριάν, από διαφορετικέ όμω διαδρομέ, και η άλλη έτσι, ομάδα είναι πάλι μη-ρεαλιστικά έργα που συνδέονται περισσότερο με τον τανταϊσμό και τον σουρεαλισμό, με τα άλλα ρεύματα, με τα οποία θα ασχοληθούμε μετά το Πάσχα. Οπότε είναι αυτό κατά κάποιο τρόπο το... και πολλά άλλα βέβαια. Μιαξύ. Όταν λέμε τώρα, Ρωσική Πρωτοπορία είναι ένας όρος ομπρέλα που περιλαμβάνει όλα αυτά τα ωραία που γίνονται στη Ρωσία από το 1915. Το 1905 μέχρι το 1925, αν θέλουμε ορόσημα. Ε, χαλαρά όμω. Παρόλο που το 5 και το 25 είναι πολύ σημαντικά. ας πούμε γιατί το 5 έχουμε την πρώτη ρωσική επανάσταση, η οποία πνίγεται στο αίμα. Αν έχετε δει το θωρητό ποτένκινγκ του Άιζενστάιν, αναφέρεται σε εκείνη την εξέγερση, όχι το 17 του 5 άρα το 5 είναι μια σημαντική ιστορική στιγμή για τη Ρωσία ε, και αυτό δίνει και την όθηση στους καλλιτέχνες να σκεφτούν με έναν διαφορετικό τρόπο και το 25 είναι εκείνη η εποχή που από τη μέση, πεθαίνει ο Λένιν εκείνη την περίοδο, βγαίνει από τη μέση ο Λινατσάρσκι και κλείνει όλο αυτό με την πρωτοπορία δηλαδή δεν, δεν τελειώνει δεν, το καθεστώ δεν το αγκαλιάζει πια Πρημοδοτεί το σοσιαλιστικό ρεαλισμό και αυτοί μπαίνουν στη μαύρη λίστα. Μέχρι που του απαγορεύεται να ζωγραφίσουν με τον τρόπο τη πρωτοπορία. Και ή κάποιοι από αυτού συνεργάζονται με το καθεστώ εξυμνώντα το Στάλιν α πούμε κτλ. Ή κάποιοι άλλοι προσπαθούν να λειτουργήσουν σε ένα μετέχνιο. Ξέρω εγώ, ο Κλούτση κάνει τι αφήσει για τι παρτακιάδε και βάζει μέσα και στοιχεία. Αλλά επειδή δηλαδή είναι αφήσει, λειτουργεί διαφορετικά. Και κάποιοι άλλοι πέφτουν στην αφάνεια και την αδράνεια γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην παραστατικότητα. Οπότε τα καλά χρόνια που έγινε ένα πείραμα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό έτσι, στην παγκόσμια τέχνη ήταν από το 1915 1933, μέχρι το 1923 αυτή η δεκαετία, είναι πάρα πολύ ωραία, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον διεκτική εκείνη και με μία αλλαγή στην κοινωνία. Άσχετα από την... Τη, τη, περαιτέρω έκβαση αυτού, αυτών των γεγονότων και τη στάση και θέση που έχει ο καθένας μας απέναντι σε αυτό η ουσία ήταν ότι εκείνη την περίοδο υπήρξε ένα μεγάλο συλλογικό όραμα μια χώρα η οποία είχε μείνει σε ένα θεοδαρχικό καθεστώς με πάρα πολύ μεγάλες και έντονες ανισότητες οικονομικέ και με μια οικονομία η οποία ήταν κατά βάση Όλη, όλη η Ευρώπη είχε εγκαταλείψει το φεουδαρχικό σύστημα από τον 15ο αιώνα, είχε αλλάξει τις δομές της με τις αστικές επαναστάσεις, τη Γαλλική Επανάσταση δηλαδή το 1789, είχαν αλλάξει όλε αυτές οι δομές με την εμφάνιση των αστών και τον τρόπο που η αστική κοινωνία πλέον καθόριζε έτσι, τη διαδρομή της κοινωνίας και της οικονομίας, όλα αυτά τα έχουν περάσει εκατοντάδες χρόνια και στη Ρωσία έχω ακόμα ένα θεουβαρχικό σύστημα το οποίο οδηγεί σε μια κοινωνική εξακλείωση δεν υπάρχει εκφειομηχάνηση καθόλου όπως όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ τεταμενη κοινωνική κατάσταση η οποία ξεσπάει κάποια στιγμή το 1905 και ξεσπάει μετά τελικά το 1917 εμείς δεν εξετάζουμε ούτε την ιδεολογική βάση αυ αυτού του πράγματος, ούτε την περαιτέρω εκβασή του στον χρόνο. Εκεί ο καθένας ας διατηρήσει, τις, τα πιστεύω του, και τις ε, έτσι, αντιλήψεις που έχει. Αλλά ε, οφείλουμε να ξέρουμε στην τέχνη ότι εκείνη την περίοδο συνέπεσε η καλλιτεχνική πρωτοπορία... Με μια ανατροπή μια κοινωνίας που θεωρητικός, όχι θεωρητικός και πολύ πρακτικός και ουσιαστικός, άλλαζε τι δομές ειναι Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Άρα κούμποσε, όπως δεν κούμποσε πουθενά άλλου. Γιατί ας μην γελιόμαστε, αυτά τα ωραία που βλέπουμε σήμερα στα μουσεία και που, που, που, που τα χτυπάει στο σφυρίο Σόθπι και κάνουν... 30 και 50 εκατομμύρια δολάρια, Εκείνη την εποχή ήταν η υπόθεση μιας μικρής περιορισμένης κάστας ανθρώπων που κουβέντιαζαν μεταξύ τους και τα σχολιάζανε. Δεν είχαν αναγνωριστεί ακόμα. Το ευρύ κοινό ακόμα και σήμερα έχει πρόβλημα να αντιληφθεί ένα κυβιστικό έργο του Πικάσο εκείνης της περίοδου δεν απέκτησαν την κανονιστική αξία που έχουν σήμερα τόσο γρήγορα. Ενώ στη Ρωσία αυτά ξαφνικά βγήκανε σε ένα ευρύ κοινό και έχουμε ένα πείραμα που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία να έχουμε μια τόση προσληπτικότητα των μοντερνιστικών και καινοτόμων τάσεων από ένα ευρύ κοινό, το οποίο θα δούμε πώς είναι. Οπότε έχουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο εδώ. Αυτό τρέχει με τρεις... Τάση α το πούμε, τη δεκαετία του 10 είναι ο κυβοφουτουρισμό και ο μετά από το 14-15 κυρίω είναι ο Σουπρεματισμό και μετά είναι ο Κωνσρουπτιβισμό. Αν αυτά σα φαίνονται κινέζικα, επα, έχουν μια βάση ότι ο κυβοφουτουρισμό παίρνει τον κυβισμό και τον φουτουρισμό τη Γαλλία και τη Ιταλία και τον ενσωματώνει στο δικό του τρόπο. Ο σουπρεματισμός είναι πιο δύσκολο, έχει να κάνει με το σουπρέμους, λατινικό είναι, με την υπεροχή της καθαρής φόρμας έναντι του αντικειμένου και ο κονστουκτιβισμός έχει να κάνει με την αιμονή στην έννοια της κατασκευαστικής δομής. Έχουν λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα τρία. Ας τα δούμε τι είναι αυτά. Ο, Κιβοφ, ο, α, ο ραγιονισμός, δεν είπαμε για το ραγιονισμό. Ο ραγιονισμός είναι γαλλικός όρος, ραγιονισμ, επειδή η, ο Λαριόνοθ και η Γκονσάρωβα, που αυτοί οι δύο κάνουν ραγιονισμό, είχαν πάει στην, στην, στο Παρίσι, ε, έχει να κάνει τι ακτίνες του φωτός, ρε, ρε, ραγιονισμός, ε, ραγιον, ακτίνες, οπότε δουλεύουν περισσότερο μαθές τις ακτίνες του φωτός. Αυτά λοιπόν εδώ τα τέσσερα είναι κύβο έργα και εκείνα είναι ραγιονιστικά έργα. Στα κυβο βλέπετε ότι σε κάποιο βαθμό διατηρείται ακόμα η αναγνωρισιμότητα του αντικειμένου, στα περισσότερα τουλάχιστον. Ενώ εκεί χάνεται η αναγνωρισιμότητα του αντικειμένου ή δεν χρησιμεύει πλέον σε τίποτα. Στον κυβο λοιπόν... Ε... Θα σα δείξω ένα παραδείγματα, στο, στο τρίτο έχει τέσσερα μέρη η σημερινή συνάντηση, αν τα δούμε και τα τέσσερα καλώς. Το πρώτο ήταν ο Χουάν Γκρίς, για να το συνδέσουμε με τον κυβισμό. Το δεύτερο είναι ένα ίντρο για όλη τη ρωσική πρωτοπορία. Το τρίτο είναι επικέντρω, επικέντρωση στο Μάλεβιξ, γιατί είναι η, η πιο σημαντική έτσι, μορφή όλη αυτής της ιστορίας. Και το τέταρτο είναι επικέντρωση στην Ποπόβα τη Λιούμποφ Ποπόβα γιατί είναι επίσης μια πολύ σημαντική μορφή γιατί ο Μάλεβης και η Ποπόβα τρέχουν όλες τις τάσει αυτές κάνουν και συμβολισμό, κάνουν και κυβοφτωρισμό κάνουν και ραγιονισμό, κάνουν και οικοστουκτιβισμό οπότε εδώ θα τρέψω κάποιους άλλου και είναι ίντρο, με τον Μάλεβης ασχοληθούμε μετά στη συνέχεια πάντως επειδή <laughs> ναι, επειδή είμαστε και στον κυβοφτωρισμό ε, ο Μάλεβης Μαζί με την άλλη, την υπόλοιπη ομάδα, κάνει πάρα πολύ ενδιαφέροντα και υποπτουριστικά έργα. Κοιτάξτε για παράδειγμα, αυτό θα το δούμε μετά με λεπτομέρειε, αλλά δείτε αυτό που λέγαμε τώρα με το Χουάν Γκρί, με την εξάρθρωση του χώρου και τον τρόπο που ο χώρο και οι μορφέ και τα αντικείμενα γίνονται ένα. Κοιτάξτε αυτό το χωριουδάκι. Α, αυτοί το μεταξύ τι έχουνε. Έχουν, έχουν πολλέ ιδιαιτερότητε οι Ρώσοι. Μία από τι ιδιαιτερότητε είναι ότι ανακαλύπτουν τη λαϊκή τέχνη κουλτούρα. Δηλαδή, από τη στιγμή που μια κοινωνία καταραίει, οι, δομές, οι τσαρικές οι δομές καταραίουν, άρα αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να αποκατασταθεί με κάτι. Και από τη στιγμή που στο στοχεύει στην εξάλληψη της τόσο αυστηρής και άνησης κοινωνικής ιεράρχησης, θέλει να αντλήσει στοιχεία στη δημιουργία μιας καινούριας κοινωνίας, από εκείνα τα στρώματα της κοινωνία που μέχρι τότε ήταν παραμελημένα. Δηλαδή τα λαϊκά στρώματα. Οπότε υπάρχει μία τάση ε, όλες αυτές τις, την πρώτη εικοσαετία να αντλούν από τη λαϊκή τέχνη και παράδοση στοιχεία. Αυτό το κάνουμε ο νερός, το κάνουμε παντού. Και εμείς α πούμε στην Ελλάδα, στο Μεσοπόλεμο, στο, στην προσπάθειά μας να αναζητήσουμε την ελληνικότητα, προσπαθούσαμε να αντλήσουμε από την παράδοση τότε εμφανίζεται αυτό σε με είναι Ευρώπη δεν είναι δηλαδή μόνο στη Ρωσία αυτό σε ήρθε καμία δεκαετία χρόνια αργότερα αλλά ήρθε και σε μας. τότε είναι ας πούμε που ε εμφανίζεται η έννοια της λαογραφίας στην Ελλάδα Δ δεν υπήρχε πριν δεν υπήρχε οπότε ε που σκύβεις και αγκαλιάζεις μια μορφή τέχνης είτε αυτή είναι τραγούδι, είτε είναι ο Νικόνας Πολίτης δηλαδή τότε τα κάνει αυτά που κάθεται και κανένας τότε δεν τα έγραφε αυτός καταγράφει τα δημοτικά τραγούδια τότε στο Μεσοπόλεμο είναι αυτό Έτσι. και εδώ δηλαδή σκύβει απέναντι στην παράδοση και λέει ότι αυτά δεν είναι ας πούμε καραγκούνι και σαχλαμάρες είναι πλούτος, είναι πολύ σημαντικά και είναι πιο καλύτερα από τους του Χατζιαποστόλου που μας δείχνεται στην Αθήνα έχουν μια δύναμη έτσι, που κουβαλάνε μέσα τους όλη αυτή τη συλλογική μνήμη ενός τόπου οπότε λέει πρέπει να τα καταγράψουμε κάθεται λοιπόν αυτός να τα καταγράψει και ένα σωρό που αρχίζουν και μαζεύουν τις φορεσιές, αυτά, η ζωγράφη, ο κόντομι, ο Τσαρούσκης, όλοι αυτοί αρχίζουν και σκύβουν και βλέπουν ένα πλούτο που μέχρι τότε δεν τον είχαν δει γιατί δεν θεωρείτο πλούτος θεωρείτο α πούμε έτσι Ανάξιολόγου να ασχοληθεί κανείς μαζί του. Αυτοί λοιπόν τότε το κάνουν έτσι και στρέφονται στη λαϊκή κουλτούρα και τα θέματά του είναι έτσι οι χωριάτισες με τους κουβάδες που έχουν πάει στην πηγή να φέρουν το νερό και όλο αυτό το στιλιζάρι Αυτό κάνει το ρωσικό φουτουρισμό να διαφέρει από τον ιταλικό που ήταν κάψτε τα μουσεία, κάψτε την παράδοση, κάψτε τις βιβλιοθήκες, μηδέν, κάψτε τα όλα και πάμε από το μηδέν να υμνήσουμε τη μηχανή, το αεροπλάνο το αυτοκίνητο. Εδώ μεινούν τη μηχανή και το αεροπλάνο και το αυτοκίνητο, γιατί αισθάνονται ότι μόνο η βιομηχανία, η τεχνολογία και η μηχανή θα καταφέρει τα 400 χαμένα χρόνια να, να, να κάνει μια χώρα να αναπτυχθεί με κάποιο τρόπο. Οπότε τη μηχανή τη θέλουν, αλλά δεν θέλουν να σβήσουν και όλο το άλλο, γιατί έχουν, αυτοί είναι πιο ψαγμένοι. Έχουν δηλαδή την επίγνωση ότι αν τα ακυρώσω όλα και τα κάψω και πω ωραία θα χτίσω τώρα από το 0, με τι υλικά θα χτίσω από το 0. Πού θα τα βρω, στην επιπολαιότητα του εφήμερου και όλη αυτή η μνήμη ενός λαού και ενός τόπου τι θα την κάνω, θα την έχω κάποιος και μετά δεν την βρίσκω Αυτοί λοιπόν το συνδέουν αυτό το πράγμα, ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο και εδώ βλέπετε αυτό που βλέπαμε πριν με το Χουάν Γκρι χώρο και άτομο και σπίτια και αέρας και ατμόσφαιρα γίνονται ένα και δημιουργούν αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον και βοφουτουριστικό παιχνίδι στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Μάλεβιτς εκείνη την περίοδο, το 2011, το 2012. Και έχω και πάρα πολλέ γυναίκε. Είναι το μοναδικό κίνημα στη ζωή τη Στέρνη που έχει τόσο πολλέ και τόσο αξιόλογε γυναίκε, διότι πια μπαίνει σε ισότιμη βάση αυτό. Η Ουντάουτσοβα, α πούμε, έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο στον τρόπο με τον οποίο σε αυτό το έργο συνοψίζει κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θέματα και ακόμα και αν είναι ταπεινά θέματα, δηλαδή η ράφτρα είναι ένα ταπεινό θέμα. Μια γυναίκα που ράβει στη ραπτομηχανή, η χειροκίνητη και κάνει αυτή την κίνηση και όλο αυτό το ταπεινό θέμα ξαφνικά μεταμορφώνεται σε ένα γεωμετρικό εριστούργημα με τον κυβουθουρισμό της Σουντάουξοβα. Κοιτάξτε αυτά που λέγαμε πριν για το Χουάν Γκρι, τη δομή, τον κάναβο, το στείνει. Γιατί άμα έχετε ράψει ποτέ σα, θα ξέρετε ότι θέλει μια συγκέντρωση αυτό. Θέλει, θέλει, δηλαδή, ο ένας άνθρωπος που ασχολείται με μια μηχανική κίνηση, είτε ράβει ρούχα, είτε τροχίζει μαχαίρια, είτε κάνει κάτι με το αυτοκίνητο, θέλει μια συγκέντρωση. Η συγκέντρωση είναι μια γεωμετρία του μυαλού. Το μαζεύεις έτσι. Δεν είναι, φραπαιδιά. Είναι θέλω να πω, θέλει σα οργάνωση αυτού που κάνει για αποτελεσματικό οπότε αυτή μεταφέρει τη συγκέντρωση αυτή της γυναίκας κοιτάξτε τι ωραία παίρνει αυτά όλα που έκανε ο Πικάσο και ο μπράκ, που έλεγε βλέπω το μάτι από μπροστά, βλέπω το μάτι από το πλάι βλέπω τη μύτη από εκεί, βλέπω τη μύτη από εκεί που και αυτή αυτό το κάνει στη ράφτρα. Βάζει δηλαδή στα τριγωνάκια αυτά διαφορετικές όψεις της γυναίκας που τη μία τη βλέπω έτσι, την άλλη τη βλέπω έτσι, την άλλη τη βλέπω έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία ξεχύνεται η διαγώνιος, διότι αυτό το πράγμα ας πούμε. Γιατί όταν το πρωτότυπο αυτό το έργο, έτσι σαν παιδί πάλι, έτσι έβλεπα τη μάνα μου και τη γιαγιά μου που ράγανε στήρα και αυτό το ακατέργαστο πράγμα... Γινόταν δομή Μόλις έβγαινε να το γαζί Από την άλλη μεριά Δηλαδή γαζομένο πια Εκείνο το πράγμα που ήταν χωρίς δομή Αποκτούσε μια δομή Το βλέπετε αυτό το πράγμα Πόσο ωραία το παίζει ο Ντάτσοβα Από τη μία ένα κυματιστό πράγμα ρευστό Από την άλλη τουπ, Γαζομένο τουπ, Το σιρίτι έτοιμο Θέλω να σας πω ότι δεν είναι παρατηρούν πράγματα και τα μεταφέρουν μέσα από την οικαστική γλώσσα που βλέπουν να χρησιμοποιεί με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Πικάσο έχουν πάει η δέντα στο Παρίσι ε, Καταρχά έχουν πάει είναι ο Σούκιν, η Σούκιν ο Σούκιν και ο μοροζόφ, δύο βιομήχανοι οι οποίοι ήδη από τα τσαρικά χρόνια ε, ε, κάνουνε αποκτούν ένα τεράστιο πλούτο λόγω της ε, ανάπτυξης των πρώτων ρωσικών βιομηχανιών. Αυτοί λοιπόν θέτουν τις βάσεις της βιομηχανοποίησης από τα τσαρικά ακόμα χρόνια, αποκτούν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και επειδή είναι άνθρωποι, όχι νεόπλουτοι, αλλά συμμορφωμένοι, πηγαίνουν έρχονται κάθε μήνα στο Παρίσι και πάνε σε αυτού του ζωγράφους που δεν του ξέρει κανένα τότε, Κάτι Πικάσο, κάτι Μπρακ, κάτι αυτό και αγοράζουν όλους τους Σεζάν που δεν τους θέλει κανένας γιατί δεν τους έχουν καταλάβει, όλους τους Γκογκέν που δεν τους θέλει κανένας γιατί δεν τους έχουν αναγνωρίσει. Και αν πάτε σήμερα στο Ερμητάζ, έχει τους ωραιότερους Σεζάν, Van Gogh, Πικάσο, Μπρακ που αυτά όλα λοιπόν, ο Σούκιν και ο Μοροζόφ που έχουν και στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Έτσι, μεγάλα σπίτια Τα ανοίγουν μια φορά την εβδομάδα Τα σπίτια τους Στον κόσμο να βλέπει τα έργα Και έτσι τα έχουν δει Γιατί αυτοί Οι μισοί είναι ταπεινοί άνθρωποι Δεν είναι οι μισοί καλλιτέχνες Δεν έχουν ούτε αριστοκρατικέ διασυνδέσεις ούτε τίποτα ε, Κάποιοι είναι αστοί κάποιοι είναι ταπεινοί καταγωγή. Πού να έρχει ένα άνθρωπος ταπεινοί καταγωγή Στο παλάτι του Μοροζόφου Ή του Σούκιν και τα ανοίγουν μια φορά την εβδομάδα και μπαίνουν οι άνθρωποι και τα βλέπουν. Και όχι απλά τα βλέπουν, τα αντιγράφουν. Οπότε έρχονται σε επαφή όλοι οι αυτοί οι καλλιτέχνε με τα έργα τα ωραία. Και έχουν, και έχουν πάρει τα καλύτερα βέβαια. Τα καλύτερα. Αν πάτε στο Ερμητάκι δηλαδή, δεν ξέρετε πού να πρωτοσταθείτε. Είναι αριστοργήματα. Έχουμε πάει και μαζί, έχουμε πάει και μαζί. Ναι. Οπότε θέλω να σα πω ότι δεν είναι ότι τα βλέπουν. Τα έχουν δει αυτά τα κινηστικά έργα ο και τη χτίζει αρχίζει δηλαδή και αυτή αρχικά σε ζανικά και μετά αρχίζει και χτίζει εδώ είναι αναγνωρίσιμη ακόμα η ανθρώπινη φιγούρα αλλά δείτε τι, τι τεκτονική δομή αποκτά σιγά σιγά οπότε αυτή είναι από τις πιο έτσι, ταλαντούχες περιπτώσεις και αυτή δεν έζησε πάρα πολύ δυστυχώς Τουρισμό, για να καταλάβουμε τι κάνουν αυτοί οι κυβοφουτουριστέ. Αυτοαποκαλούνται ε, έτσι, δηλαδή ότι είμαστε κυβοφουτουριστέ. Συνδυάζουν τα στοιχεία του ιταλικού φουτουρισμού και του γαλλικού κυβισμού. Άλλο με περισσότερο χρώμα, άλλο επηρεάζει πιο πολύ από τον Τελωνέ, άλλο από τον Πικάσου, άλλο από τον Μπράτ. Εν τω μεταξύ, ο Μπικάσο, ο Μπρατ, το Πικάσου τον Μπράτ το 2011 και το 2012 τα κάνουν αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι αιώνε μετά. Την ίδια χρονιά ή την επόμενη τα κάνουν αυτά. Γιατί αυτά τα περισσότερα έργα είναι του 11 και του 12 Ταυτόχρονα και λίγο πριν μπορώ να πω Εμφανίζεται μια τάση με δύο καλλιτέχνε, Τον Μιχαήλ Λαριόνοφ ε, Του Και την Αταλία Γκοντσάροβα Οι οποίοι και αυτοί έχουν δουλέψει κάποια πρώτα έργα Εξπρεσιονιστικά, φοβιστικά Και με πολύ έντονα χρώματα και παραμόρφωση Δυνατά έργα, έτσι έχουν μια δύναμη αυτά Του Λαριόνοφ Από καθημερινά θέματα μέχρι μυθολογικά καθημερινά όπω το κουρίο και σιγά σιγά αρχίζουν κι αυτοί και ασχολούνται περισσότερο με την έννοια μιας δομής ο τρόπος δηλαδή που το φως έρχεται και πέφτει πάνω στα αντικείμενα ή τα ζώα όπως είναι εδώ αρχίζει και δημιουργεί δομές και αυτή μετά προς την αναζήτηση μιας πνευματικότητας όπως το κάνει ο Φραντς Μάρκ με τα ζώα αλλά από άλλη σκοπιά πιο πολύ με το χρώμα και το ρυθμό ενώ τούτο το κάνει με τον τρόπο που έρχονται οι ακτίνες του φωτός και δημιουργούν αυτά τα διαγώνια πλέγματα σιγά σιγά απομακρύνεται από την έννοια του της παραστατικής αφετηρίας σε αυτό δηλαδή μεταβίασα να γνωρίζουμε τον κόκορα και την κότα διότι έχει γίνει μια ορμητική αίσθηση από διασταυρούμενες διαγώνιες ακτίνες χρωματικού φωτός εδώ πάνω λίγο μπορεί να αναγνωρίσετε το μετινό αλλά όλο το υπόλοιπο έχει γίνει μια δράση γωνιών και χρωμάτων μέσα σε αυτόν τον τρόπο θέλει να μου δείξει τη λειτουργία αυτή του και της γραμμή. Και σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο αφαιρετικό. Εδώ μην ξάχω, να μπορείτε κάτι. Μετά το 15 ξαναγυρίζει και αυτός στον κινδισμό, δηλαδή κρατάει 2-3 χρόνια αυτός ο ραγιοντισμός, αλλά εντυπωσιάζει πάρα πολύ τους νεαρότερους, διότι λειτουργεί μέσα και από το... την αναζήτηση μιας πνευματικότητας αυτή επειδή είναι Ρώσοι έχουν πιο έντονο αυτό το στοιχείο δηλαδή κουβαλάνε μέσα τους μια τέτοια κουλτούρα, ακόμα κι αν είναι άθεοι κουβαλάνε μέσα τους τον ορθόδοξο μυστικισμό τόσα χρόνια έτσι μιας πολιτιστικής αντίληψης και συμπεριφοράς δεν εκμηδενίζονται οπότε ε, αναζητούν μία πνευματικότητα και ο Καντίνσκι δεν το έκανε δεν θυμάστε που μιλάγαμε για το πνευματικό στην τέχνη της προάλλας για τον Καντίνσκι Το ο Καντίνσκι είναι οπότε αυτοί περνάνε ένα πολύ έτσι μία πολύ μεγάλη επίδραση στους άλλους η γυναίκα του η Ναταλία Γκονσάροβα εδώ και αυτοί Περνάει μια φάση λίγο σεζανική ζανική, μεταεμπρεσιονιστική. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία της και εκεί βλέπετε μια αυτοπροσωπογραφία της που έχοντας δει τα έργα του Σούκιν και του Μοροζόφ αρχίζουν και ζωγραφίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ είναι η αυτοπροσωπογραφία σε σύνολο, στη συνολική της πτωχή χτίζει ε, σε ζανικά ε, ε, έργο. Μετά στρέφεται και αυτή στις αρχές του 20ου αιώνα προς την παράδοση. Αρχίζει να ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις παραδοσιακές θρησκευτικές εικόνες. Αρχίζει να ενδιαφέρεται για τη λαϊκή τέχνη, τους λαϊκούς ανθρώπους, τις γυναίκες που γυρίζουν από τα χωράφια, ξυπόλητες Έχει μια γοητεία όλο αυτό και είναι τελείως διαφορετική τους κυκλικούς χορούς, παραδοσιακούς στα χωριά. Ε, μπαίνει δηλαδή αυτό που σα έλεγα πριν η στροφή και η ματιά προς την λαϊκή κουλτούρα και τέχνη. Η παλέτα τη και ο τρόπο επεξεργασίας τη το γίνεται όλο και πιο αφαιρετικό. Κοιτάξτε εδώ στι πλήστρε πόσο πιο σκληρέ είναι οι γραμμέ και αυ... εδώ α πούμε το ρυθμό από τους ε, ανθρώπου που μεταφέρουν τα ξύλα ή τα. τα... Υπάρχει ένα πολύ απλό απλουστευμένος και αριθμός εδώ αρχίζει και δουλεύει το 11 μέσα από μια δομή περισσότερο γωνιώδη σε αυτό το πολύ όμορφο καπνιστή κοιτάξτε πόσο πικασικά είναι αυτά σαν και σαν δομές ή πόσο καθαρή, καθαρές είναι η ποσο καθαρες ειναι οι φορμα στο πρόσωπο, δείτε πως δουλεύει τα άσπρα τακ τακ για να ξεκαθαρίζει τι φόρμας για τους τόνου. τι είναι ένα, ένας ο άσπρο, δύο, ξανά ο άσπρος Κοιτάξτε εδώ είναι τρία. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Μέτρο. Ρυθμός δηλαδή, μουσικός. Είναι τρία χρώματα. Το άσπρο, η όχρα και το καφέ. Και τα... κοιτάξτε πώς τα παίζει. Άσπρο όχρα, άσπρο καφέ, όχρα καφέ σαν να είναι δηλαδή σονέτος στη λειτουργία του, είναι ε, δυνατό έργο. Μετά αρχίζει και ενδιαφέρονται όλο περισσότερο για το χρώμα και το φως και τον τρόπο με τον οποίο το χρώμα και το φως λειτουργούν μέσα από αυτήν την αίσθηση της ε, δομής και ορίζουν σιγά σιγά αυτά τα στοιχεία της επιφάνειας και καθώς ορίζουν αυτά τα στοιχεία της επιφάνειας προχωρούν και σε μια πιο αφαιρετική διαδικασία. Όπου πλέον, το στο 13, να τα κάνουν αυτά. Ναι, 13, έρχεται ο ραγιονισμός Αυτό πια είναι ραγι... ραγιονισμός <Συσίλια> Πολύ κοντά στην αντίληψη του τουρισμού που την άλλη φορά. Και μπορεί να η αφορμή να είναι ένα δάσο, αλλά το παιδί Φεύγει πολύ από το δάσο και γίνεται το παιχνίδι με τα διασταυρούμενα φώτα και τις κιές που κάνουν τα κλαριά των δέντρων και δεν μας ενδιαφέρει πια και αν είναι δέντρο ή δάσος. το ραγιονισμό και ξαναγυρίζει σε ένα πιο παραδοσιακό τύπου κύβοφου τουρισμό βέβαια τόσο ωραίο και δυνατό που θα το ζήλευε ο οποιοδήποτε Ιταλός ο Μπάλα ή ο Μποτσόνη γιατί έχει μια δυναμική αυτό και μπαίνουν και τα γράμματα από το κυβισμό σαν οικαστικά στοιχεία αυτό λοιπόν που είδαμε ήταν ο κύβοφου και ο ραγιονισμός το άλλο ή άλλη τάση που είναι αναγνωρίσιμη λόγω των πλακάτων επιπέδων με τα οποία χτίζεται, με κλασικό και πολύ γνωστό έργο το «Μαύρο τετράγωνο» του Μάλεβιτς, εδώ, αλλά και πολλά άλλα έργα, και του Μάλεβιτς, και της Ποπόβα, και της Σουντάλσοβα, και της Τεπάνοβα, και του Κλούν, είναι ο σουπρεματισμό. Αυτό συγκρινιάζεται σε μια έκθεση που βλέπετε εδώ μια ωραία φωτογραφία αυτής της περίοδου, το 1915, που λέγεται 010 η έκθεση, η οποία έχει όλα αυτά τα έργα ποικίλων μεγεθών δείτε την καρέκλα ας πούμε για να καταλάβετε τα μεγέθη πάρα πολλά από αυτά είναι μεγάλα το πιο γνωστό είναι το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς πάνω στη γωνία αλλά είναι διαφόρων καλλιτεχνών και εκεί εγκαινιάζεται ο σουπρεματισμό. ο Μάλεβιτς δουλεύει έτσι, αυτά τα έργα το κατεξοχήν σουπρεματιστικό έργο είναι αυτό το μαύρο τετράγωνο ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο προβληματικό, ωραίο αυτό, εμβληματικό και προβληματικό, έτσι, είναι και ωραία τα ελληνικά για να κάνεις λογοπαίγνια, ε, εμβληματικό, ε, Ναι. Ε, τα, <laughs> <laughs> <laughs> ε, τα ξέρουμε εμείς, ε, με <laughs> τις νέες γενιές έχουμε λίγο δυσκολία. Έχω. Έχω. αλλά αυτοί ξέρουν άλλα που δεν ξέρουμε εμείς, <laughs> <laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Ε? Το σουπρέμα, το Από το σουπρέμι, το το, υπέρο, το, το υπέρτατο. Το απόλυτο. Να το συνδέσουμε τώρα. Ναι. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα έργο εμπληματικό και προβληματικό. Προβληματικό γιατί είναι το άκρο να αναπτύσσει. Δηλαδή, τι είναι τώρα αυτό το πράγμα. Βλέπει μια επιφάνεια και βλέπει μέσα ένα μαύρο τετράγωνο και δεν βλέπει τίποτα. Και λε, βρίσκομαι στη, στο, στο τίποτα. Είμαι στο τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει νόημα αυτό ένα έργο. Είναι δηλαδή μια ακραία έτσι, εικόνα της τέχνης που δεν απεικονίζει τίποτα, απολύτως τίποτα Και αυτό το τίποτα μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, μια μηχανία στην καλύτερη περίπτωση Από αυτό πάντως το έργο θα το αναλύσουμε σε λίγο πιο μετά γιατί έχει, αυτό είναι σημαντικό έργο Εκτός από το μαύρο τετράγωνο που είναι το ακραίο έργο του συμπρεματισμού μετά ε, καθιερώνεται ένα είδος έτσι, γεωμετρικής αφήρεσης όπου γεωμετρικά σχήματα σαν επιπλέοντα ή αιωρούμενα ή υπτάμενα επίπεδα απλώνονται πάνω στην επιφάνεια δημιουργώντας σχετισμούς και ρυθμούς χωρίς να δίνουν την αίσθηση του χώρου γιατί είναι σαν αυτά τα επίπεδα να αλληλοεπικαλύπτονται. Άλλοτε κύκλοι, άλλοτε τετράγωνα, συχνά Ορθογόνια. που όσο φεύγουν από το μαύρο τετράγωνο αρχίζουν και πυκνώνουνε και δημιουργούν τις δικές τους αφηγήσεις. Η Ουντάλτσοβαρ κάνει και αυτή πολύ όμορφα σουπρεματιστικά έργα Έτσι, έτσι που τα κοιτάνε και δεν τα αναλύω να, λένε έχει μια αρχιτεκτονική δομή αυτό αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το νόημά του σαν κολλημένα πλακάτα επίπεδα χρώματος ζωγραφισμένο είναι δίνει δηλαδή την αίσθηση σαν να είναι κολλημένα και να αλληλοεπικαλύπτονται και δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, ποιο είναι το νόημά του, θα το πούμε στη συνέχεια στον Μάνεβιτς αυτό, πιο αναλυτικά. Οπότε κρατήστε λίγο την υπομονή σας και η Ποπόβα έχει πολύ ωραία σου κρεματιστικά. <ΣΣΣΣ> Δυνατά, γνηρά, απόλυτα. Που θα τον δούμε πιο δεξοδικά μιλώντα για το Μάλετη, που είναι ο καταξοχήν εκπρόσωπό του, έχουμε τον κομστρουκτιβισμό. Τάκλιν. Τάκλιν, Τάκλιν, Ροτσέγκο. Εδώ. Και τα τρία βλέπετε, έχει αυτή τη μέση κατασκευή. Δηλαδή, φεύγω από το αντικείμενο το αναπαριστόμενο. Δεν αναπαριστούν. Είναι. Είναι το ίδιο. Ακριβώ αυτό είναι ο κομστρουκτιβισμό. Έρχεται από μία αρχική παραδοχή. Ο Τάκλιν είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος, έτσι, Βλαντιμίρ Τάκλιν, ο οποίος και, και αυτός ένα πάρα πολύ ωραίο έργο συμβολιστικό και κυβοφουτουριστικό πριν φτάσει στον κονστρουκτιβισμό. Ωραία, ένα πολύ όμορφο, κλειπτό μέσα από την αφαίρεση αυτή των καμπύλων. Και γύρω στο 1913-14 ε... εισάγει αυτή την έννοια τη υλικότητα τη κατασκευή. Κάνει δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνει ο Μάλεμις με το μαύρο τετράγωνο μέσα από το υλικό. Τα υλικά, τα γλυπτά του, αν μπορούμε να τα πούμε γλυπτά, γιατί αυτά είναι περισσότερο φακτούρε παρά γλυπτά, ε... συνήθω χρησιμοποιούν ένα υλικό ω μέσον για να αναπαριστήσουν κάτι άλλο. Ένα αρχαίο άγαλμα χρησιμοποιεί το μάρμαρο ως μέσο για να αναπαραστήσει ένα θεό, έναν ήρω, ένα κάτι. Έτσι, το ξύλο, ένα ξυλόγλυπτο ή κάτι οτιδήποτε. Εδώ, επειδή ο Τάτλεν έχει μία εμονή με τη φακτούρα και την υλικότητα, δηλαδή θέλει να απαλλαγεί από τις ιδεολειψίες και τους ενιολογικούς συμβολισμούς που φορτώνουν την προηγούμενη τέχνη και όπου δεν μπορώ να δω το μαρμάρινο γλυπτό σαν μάρμαρο, το ξύλινο γλυπτό σαν ξύλο γιατί το χρησιμοποιώ μόνο ω μέσο για να δω το τζάρο που απεικονίζει το μαρμάρινο γλυπτό και δεν το βλέπω Οπότε ο προσαντολισμός τους είναι πρέπει να μάθω να βλέπω το ίδιο υλικό να καταλάβω ότι η αλήθεια βρίσκεται στην υλικότητα των αντικειμένων αυτό έχει την καταγωγή του, όπως καταλαβαίνετε και από μία ιδεολογική αιμονή στην έννοια της υλικότητας και του υλισμού, δηλαδή στην έννοια της ηλίης, που είναι η αντιπαράθεση στην έννοια της πνευματικότητας και των ιδεών. Δεν είναι νοησιαρχικός ο λησμός, προσπαθεί να βγάλει τις ιδεολογίες και τις ιδέες και τις όλες αυτές και να πει το ξύλο είναι ξύλο. Το μέταλλο είναι μέταλλο, το γυαλί είναι γυαλί. Και κάνει μια σειρά απογλυπτά, τα οποία μας φαίνονται ακαταλαβίστηκα εξίσου, στα οποία προσπαθεί να μου πει ότι δεν απεικονίζεται τίποτα παρά μόνο τα ίδια τα υλικά και η φακτούρα τους, η, η υλικότητά τους, ας το πούμε έτσι, γιατί με αυτά θα φτιάξω τον καινούριο κόσμο. Είναι εμείς με τα υλικά... Όταν α πούμε κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι μας ή όταν πάμε να αγοράσουμε κάτι, έτσι κοιτάμε ας πούμε, το δάπεδο, αυτό είναι βρύ, εκείνο είναι εκείνο, εκείνο είναι το άλλο, αυτό είναι γκρομπετόν, εκείνο είναι αυτό, αυτά τα τουγλά είναι έτσι, το πλακάκι είναι κότο, το άλλο είναι έτσι, το άλλο είναι αλλιώς. Όταν είναι δηλαδή να τα επιλέξουμε για το χώρο μας, επειδή θα τα πιάνουμε, θα τα πατάμε, θα μας περιβάλλουν. Εκεί αντιλαμβανόμαστε την ένα τη και ισχωρούμε βαθιά μέσα σε αυτά που έχει να μας προσφέρει. Όταν όμως θα χρησιμοποιούμε στην τέχνη, έχουμε ακυρώσει την για γιατί ζητάμε τη μορφή. Αυτός λοιπόν λέει, αφού θα φτιάξουμε ένα καινούριο κόσμο, πρέπει τα υλικά αυτού του κόσμου να μάθουμε να τα βλέπουμε, να εγκαταλείψουμε τις ιδεολειψίες και να σταθούμε στην κατανόηση των ίδιων των υλικών. Οπότε κάνει μια σειρά από γλυπτά τα οποία θεωρούνται πρωτοποριακά στην ιστορία της τέχνης ενώ μπορεί να τα κοιτάμε και να λέμε την τούτο διότι είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν τα υλικά ως καθεαυτά και όχι ως μέσα για να μου δείξουν κάτι άλλο. Οπότε όλα αυτά τα γλυπτά του, τα ανάγλυφα κτλ τα, τα ονομάζει σίδερο, γυαλί, μέταλλο. Σοβά ύχος, γύψο. Δηλαδή ότι μην ψάχνεις να δεις τίποτα άλλο παρά μόνο το ίδιο το υλικό. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον στη δομή τους και είναι αυτή η, η όλη έννοια του κονστουκτιβισμού, της μορφής στην οποία η έμφαση δίνεται στην ένθρωση της κατασκευής. Εδώ βλέπετε ένα ωραίο κολάζε. Ενό Γερμανού Τανταϊστή, θα σα το ξαναδείξω στον Ταντα, που απεικονίζει τον Τάτλιν και την αιμονή του στην κατασκευή μέσα από το πολλά. Το πιο γνωστό βεβαίω έργο του Κωνστοκτιβισμού και του Τάτλιν είναι το μνημείο τη Τρίτη Διεθνού ή ο λεγόμενο πύργο του Τάτλιν, Το οποίο είναι ένα πάλι εμβληματικό έργο, χωρί να είναι προβληματικό τώρα στην ιστορία τη τέχνη και λόγω των έτσι της επικής, των επικών προδιαθέσεων με τους οποίους δημιουργήθηκε και λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει συνδεθεί με οτιδήποτε ακολούθησε από εκεί και πέρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα γλυπτό. Ταυτόχρονα όμως ένα γλυπτό για τον κονστουκτιβισμό δεν έχει νόημα αν δεν έχει μια λειτουργικότητα. Τι να το κάνω το γλυπτό να το κοιτάω. Για τον κονστουκτιβιστή η τέχνη δεν να την είναι να έχει μια χρησιμότητα, μια λειτουργικότητα, κοινωνική. Οπότε αυτό είναι ταυτόχρονα ένα γλυπτό, βλέπετε και το πρόπλασμα, δεν κατασκευάστηκε ποτέ αυτό. Πού να κατασκευαστεί τώρα στην Ρωσία του 1919, 19 το κάνει, ε, 400 μέτρα ύψους αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν μια χώρα υποπτώχηση να πούμε. Δεν ήταν δυνατόν να ντυλθούν τόσα χρήματα για να κατασκευαστεί αυτό το μνημιώδες έργο Αλλά έχουμε τη μακέτα του σε μια πολύ ωραία φωτογραφία του 1920 Εδώ και εδώ Και είναι ένα γλυπτό <ΣΣΣΣΣΣ> Αυτό όμως το γλυπτό είναι ταυτόχρονα όπως σας είπα και κατασκευή <ΣΣΣΣ> Κάτι να διαβάσουμε αυτό ε, Όταν εκδιώχθηκαν οι τσάροι, δηλαδή mm. μετά το 17, θανατώθηκαν, έτσι. Ε, Μπάση περιπτώσει ανετράπη όλο το κοινωνικό σύστημα της ε, τσαρική περίοδου και υπήρξε αυτή η επαναστατική πολεμική με τους Μπορσεβίκους και τους, ε, ε, τους ιδεολογικού ταγούς πίσω από όλο αυτό, αν έχετε δει και τον Οκτώβρη του Αιζενστάιν, μια πάρα πολύ ωραία ταινία που εισάγει την έννοια του μοντάζ, ότι δηλαδή πολύ πριν τα ζήσουμε εμείς στην κοινωνία μας αυτή τη μεταμοντέρνα, τα εισάγει ο Αιζενστάιν, δηλαδή μοντάρει την πραγματικότητα. Mm. Μου λέει ότι η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που υπάρχει αντικειμενικά έξω από την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά κατασκευάζεται το πώ θα σου παρουσιάσω μια πραγματικότητα, είναι το πώς θα την κατασκευάσω. Εισάγει, λοιπόν, την έννοια του μοντάζ, ο Αιζενστάιν, και στον Οκτώβριο το εφαρμόζει για πρώτη φορά αυτό, και εκεί, λοιπόν, στον Οκτώβριο, αν το δείτε, ε, οι μενόμενοι κορσεβίκοι λοιπόν, και τα εξαγριωμένα και εξατλειωμένα πλήθη βγαίνουν στου δρόμους, καταλαμβάνουν τα τσαρικά ανάπτωρα, το τρισουμερινό εμμετάζ, και ε, ε, πετάνε σκοινιά και γκρεμίζουν τα αγάλματα των τσάρων. Ωραία, τα γκρεμίσανε τα αγάλματα των τσάρων, αλλά επειδή άνθρωποι έχουν συνηθίσει στις πλατείε πρέπει να βλέπω ένα αγάλμα, πρέπει στη θέση των αγαλμάτων του τσάρου να βάλω κάτι άλλο. Οπότε τα πρώτα επαναστατικά χρόνια σκέφτονται ότι θα βάλω αγάλματα του Μάρξ και του Λένιν. Φτιάχνουν λοιπόν αγάλματα του Μάρξ και του Λένου τα οποία τα τοποθετούν στις πλατείες στη θέση των αγαλμάτων του Τσάρου Στεφάνου, του Τσάρου Νικολάου, του Τσάρου που ήταν εκεί. Όμως αυτό είναι η ίδια γλώσσα, δηλαδή απλώς έβγαλα τον Τσάρο και έβαλα τον Μάρξ. Αυτό ενέχει το πρόβλημα το ότι μήπως τελικά με το πέρασμα του χρόνου ο Μάρξ ενώ ήτανε για κάτι άλλο από τον Τζάρο γίνει ο νέος Τσάρος και μας καταδυναστεύει με έναν αντίστοιχο τρόπο με αυτό που μας καταδυνάστευε ο Τσάρος. Γιατί δεν έχω... έχω αλλάξει το όνομά του αλλά έχω κρατήσει την ίδια αντίληψη της μορφής. Καταλαβαίνετε τις ε, αντιστοιχίε και με το σήμερα και με το πάντα. Πάντα. Οπότε αυτοί οι καλλιτέχνες που είναι εμπνευσμένοι σκέφτονται ότι δεν είναι δυνατόν άμα θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούργια κοινωνία να χρησιμοποιήσουμε την παλιά γλώσσα και τις παλιές δομές δεν μπορούμε να στείλουμε στη θέση των αγαλμάτων του Τσάρου τα αγαλμάτα του Μάρξ γιατί είναι το ίδιο πράγμα. Θα αρχίσω να λατρεύω πάλι, είναι προσωποπαγή στέχνη, μου απεικονίζει έναν ήρωα. Τώρα αν ο προηγούμενο Ήρωα ήταν η Τσάρο και ο τωρινό Ήρωα είναι ο Μάρξ, η έννοια του Ήρωα δεν είχε εξαλειφθεί. Και εμεί δεν έχουμε ανάγκη, γράφει και ο Μαγιακόφσκι ένα πολύ ωραίο κείμενο γι' αυτό, για το τέλο των ηρώων. Ότι εμεί δεν έχουμε ανάγκη να αντικαταστήσουμε τον Τάδε με τον Τάδε, γιατί μπορεί να αλλάξει το όνομά του, αλλά στην ουσία ο ίδιο θα είναι στην πράξη. Εμεί θέλουμε να καταργήσουμε του Ήρωε, να απελευθερωθούμε και να μην έχουμε ανάγκη ούτε Τσάρο ούτε Μάρξ να βλέπουμε το άραλμά του τότε τι θα βάλουμε στην πλατεία. Έ, έτσι αρχίζει <χει> αυτό το σκεπτικό. Αυτή λοιπόν ο Τάτλιν σκέφτεται ότι θα αντικαταστήσουμε την έννοια του αγάλματος με, μια, με ένα κονστρουκτιβιστικό γλυπτό που θα είναι μια κατασκευή. Αυτό θα βάλουμε στη θέση του αγάλματος. Αυτό τώρα είναι προβληματικό. Δηλαδή άμα πει σε μια πλατεία αυτό το πράγμα θα τι είναι αυτό, δεν θα το καταλαβαίνει στην αρχή. Και εκεί γίνεται το ερώτημα, ε, Τοποθετήθηκαν. Ναι, τοποθετήθηκαν. Τα πρώτα χρόνια τη Ελλάδα τοποθετήθηκαν. Και αυτά και πάρα πολλά άλλα κορσοκτημιστικά. Και ο κόσμο τα βλέπε και τι έκανε. Σαν αυτό που κάναμε εμεί, α πούμε, αντιδρώντα για το δέντρο στα Γιάννενα. Ε, όχι. Ήταν πολύ πιο δεκτικό ο κόσμο. Πώ ήταν δεκτικό ο κόσμο σε αυτή η γράμμα χωριά χοριάδε, α πούμε. Βλέπαν ξαφνικά το πράγμα στη θέση του αγάλματο δεν είχαν ανάγκη να δουν το άγγαλμα Μωρία, αυτή μπορεί να είχαν ανάγκη αλλά υπήρξε η ευτυχή συγκυρία μιας πρωτοπορίας εμπνευσμένων καλλιτεχνών που για μια δεκαετία κυριάρχησαν και υλοποίησαν αυτό το αυτό, αυτό το Αυτή η κατασκευή είναι η εξή. Είναι μια κατασκευή από γυαλί και μέταλλο Δηλαδή, ό,τι πιο σύγχρονο δεν είναι σοβάδες στη ξύλα Είναι γυαλί και μέταλλο Ανταγωνίζεται τον πύργο του Αϊχελ είναι μία πιο δυναμική απάντηση σε ένα άικον του μοντερνισμού σε ένα σύμβολο του μοντερνισμού που ήταν ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι Εδώ λοιπόν οι Ρώσοι αυτοί προσπαθούν να δώσουν τη δική του απάντηση φτιάχνοντας το δικό του πύργο του Άιφελ ο οποίος όμως θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. όχι σε μέτρα γιατί είναι 400 μέτρα σε λειτουργία Πρόκειται για μία σπηροειδή κατασκευή που ξεκινάει από το χώμα και ανεβαίνει στον ουρανό, εκτινασόμενο προς τα πάνω άρα μου μιλάει για την έντσι ενώ ο το του είναι στατικός εδώ μέσα εκεί υπάρχουν τέσσερι, τέσσερα σχήματα το κάτω σχήμα δηλαδή αυτή η σπήρα που ανελίσσεται, περιβάλλει τέσσερις κατασκευές από γυαλί διαφάνεια glass nost, διαφάνεια. η πρώτη κατασκευή ο πρώτος ο Α το δούμε εδώ που είναι υποθετικό κατασκευασμένο. Αν κατασκευαζότανε, εδώ είμαστε στην Αγία Πετρούπολη τώρα. Αν κατασκευαζότανε θα ήταν έτσι απέναντι στα άλλα μνημεία. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο σχέδιο ήταν. Αλλά φαίνεται καλύτερα σε αυτή τη φωτογραφία, είναι μοντάζ. Στο πρώτο κομμάτι του λοιπόν θα ήταν, ο πρώτο όροφος θα ήταν ένα κύβο. Ένα κυβικό κτίριο, ένα δηλαδή τετράγωνο. Το δεύτερο θα ήταν ένα τρίγωνο. Το τρίτο. Θα ήταν ένας κύλινδρος και το τέταρτο θα ήταν ένα ημικίτλιο. Αυτό Θα είχε δηλαδή τρεις ορόφους συν το ημικύκλιο. Ο κάτω όροφος θα ήταν ένα κτίριο το οποίο θα περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του σε ένα χρόνο, 365 μέρες. Το ελένη συνεχίζει και βλέπετε τι είναι, κάτι πέφτει σαν νερό. Το δεύτερο θα είναι ένα τρίγωνο το οποίο θα περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του σε ένα μήνα. Το τρίτο θα είναι ένα κύλινδρος ο οποίος περιστρέφεται και κάνει μία πλήρη περιστροφή μέσα σε μία μέρα. Το εμικύκλιο είναι ακίνητο και σταθερό και γυρίζει συνέχεια γύρω-γύρω γιατί εκπέμπει σήματα. Οπότε έχω ένα ανθρώπινο δημιούργημα το οποίο συντάσσεται με τον κοσμικό χρόνο Χρόνος, 365 μέρες Είναι σαν αυτό το πύργο στη Θεσσαλονίκη αυτό το πύργο του ΟΤΕ που γυρίζει αλλά αυτό απλώς γυρίζει, δεν έχει καμία κοσμική σύνδεση. Ή σαν αυτό στο Βερολίνο το κτίριο που γυρίζει επίσης. Αυτά όλα είναι πολύ μεταγενέστερα, βασίζονται σε αυτό σαν ιδέα, ότι φτιάχνω μία ανθρώπινη κατασκευή η οποία θα λειτουργεί με τους νόμους του σύμπαντος. Χρόνος, μήνας, ημέρα και απάνω. Το πρώτο θα είναι ένα χώρο συγκέντρωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων. Το δεύτερο θα έχει μία άλλη λειτουργία, είναι δωμάτια δηλαδή αυτά. Το τρίτο επίση και το τέταρτο θα είναι εκπομπή σημάτων για τηλεπικοινωνίες έτσι ώστε ακτινοτά να διακτιμίζεται αυτό σε όλη την κοινωνία. Οπότε έχει μια λειτουργία η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον διότι είναι ένα γλυπτό που είναι ταυτόχρονα και κτίριο και ξυμνεί την ένατση μιας νέα εποχής στην οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει να κατασκευάσει πράγματα και αντικείμενα που θα απευθύνονται στον κόσμο και θα του χρησιμεύουν σε κάτι. Αυτό λοιπόν Εδώ είναι το πρόπλεσμα αυτού του πράγματος Θα μου πείτε Και εδώ βλέπετε μία πάρα πολύ ωραία Πομπή, μια φωτογραφία Του 1920 Όπου Στην επέτειο Την εορταστική της Επανάστασης Έχει βγει ο κόσμος στην Αγία Πετρούπολη ναι, Έχει βγει ο κόσμος έξω στους δρόμους Και γίνεται μια παρέλαση Και στην πομπή της παρέλασης Υπάρχει το έργο του Tatlin, το πρόπλασμα, το οποίο παρελάβνει, εδώ, είναι εντυπωσιακό το ότι δεν παρελάβνει ένα όπλο, με αυτό θα νικήσουμε τους ουθρούς, παρελάβνει μια δυνατότητα να φτιάξουν μια κοινωνία που θα στηριχθεί στην τεχνολογία, στη μηχανή, στον άνθρωπο, δεν θα έχει ούτε τσάρου, ούτε ηγέτες, θα έχει δομέ, οι οποίες δομές θα έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, και θα είναι μεγάλο και θα ταυτίζεται και με τους νόμους του σύμπαντο που τους ανακαλύπτει η επιστήμη και τους ερευνά. Το καταλαβαίνετε σαν σκεπτικό. Θα μου πείτε, μωρέ εμείς το καταλαβαίνουμε. Οι χωριάτες που έχουν βγει εκεί και πανηγυρίζουν το καταλαβαίνουν. Ναι. Τι καταλαβαίνανε. Καταλαβαίνανε ότι σίγουρα δεν είναι σαν το τζάρου. Δεν είναι ότι έχω βάλει. Ε? Κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει. Ότι παρελάβει μία καινούρια μορφή. Κάτι άλλο. Αυτό είναι το έμβρημα μιας καινούχιας κοινωνίας που έχει μια άλλη μορφή. Ξέρανε λοιπόν, δεν ξέρανε ακριβώς όλο αυτό που σας λέω και δεν θα μπορούσαν να επιτυχθούν οι αγράμματοι άνθρωποι. Οι αγράμματοι ναι. Ελένει όλα υποέλεγχο. Και, και καταλάβαινα όμως ότι είναι κάτι άλλο. Το, το καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό ότι αλλάζει η γλώσσα. αλλάζει η δομή, αλλάζει ο προσανατολισμός. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος πού φοράει άλλα ρούχα. Ο ένας φοράει γραβάτο, ο άλλος δεν φοράει γραβάτο... Ο άλλο φορει κουστούμιο, ο άλλο φοράει τελευτα something. Ο άλλος φοράει το το άλλο, και το αποτέλεσμα μετά την πρώτη ρητορική είναι το ίδιο. Αλλάζει όλη η δομή του συστήματος. Όλη η δομή του συστήματος. Οπότε, το καταλάβαινε και το επιθυμούσανε και κοιτάξτε φωτογραφίες του 1920 που είναι εντυπωσιακή η αποδοχή αυτού του πράγματος που οπουδήποτε αλλού και να το πήγαινε σε άλλη, αν δεν είχε γίνει αυτή η κοινωνική επανασταση, οπουδήποτε αλλού το πήγαινε θα το λιθοβολούσαμε. Θα λέγαμε τι μας τη βάλετε αυτή την κουμούτσα στην πλατεία. Εδώ. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτή την ευτυχή συγκυρία να γίνει, αντιληπτό. Εδώ είναι πάλι ένα πάρα πολύ όμορφο του Νόρτον φωτογραφικό μοντάζ ε, με την παγωμένη Αγία Πετρούπολη, αν ήταν κατασκευασμένο, τι κλίμακα και τι σχήμα θα είχε σε σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια. Το βλέπετε που το παραλύσαμε πριν τον πύργο του Άιφελ. Είναι εκατοντάδες φορές πιο δυναμικό, έχει κοινωνικό προσανατολισμό, είναι συνεχώς κινούμενο, συνδυάζει τη στατικότητα των καθαρών σχημάτων κύκλος, τρίγωνο, κύλινδρος, ημικύκλιο, με το δυναμισμό της περιερισσόμενης καμπύλης Βέβαια, όπως θα, θα παρακολουθήσατε όλο το debate αυτό, τα φετινά Χριστούγεννα, με το δέντρο των Χριστουγέννων, δεν το παρακολουθήσατε, χάσατε. <συμή> λοιπόν, δεν <συμή> μπαίνετε στα social media, ούτε εγώ μπαίνω, αλλά ενημερώνομαι. <συμή> λοιπόν, <συμή> έλπι, που το κάνει σούργελο στο instagram, και στο facebook. <συμή> Βέβαια. <Βεβαίως. συμή> ε? <συμή> ναι. <συμή> ναι. Όλοι κάναν και ο Μάλεβιτ έκανε αρχιτεκτονικά σχέδια. Θα τα δούμε μετά. Ελπίζω το δέντρο Σαϊάννα να είναι fake news. Δεν ήταν fake news. Στο, ο Δήμο των Ιωαννίνων ενέκρινε το πρόγραμμα που έγινε από την Σχολή Πλαστικών Τεχνών εκεί των Ιωαννίνων και τοποθετήθηκε αυτό το ε, α το πούμε χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων που πάντα τοποθετείται εκεί. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα. Έτσι. Το κόνσερ υποτίθεται. Δεν το παρακολουθείς το σόμβο. Την <Τι> νύχτα δε είναι ακόμα χειρότερο. <Τι> είναι αυτό. Σε σημείο να το επιτίθεται σε μία προσπάθεια βανδαλισμού αναγκάστηκε ο Δήμος από την τρίτη μέρα και μετά να βάλει κλειδώματα σε πολύ μεγάλη απόσταση για να μην το πλησιάζει κανένας γιατί προσβλήθηκαν, προσβλήθηκε η αισθητική των κατοίκων των Ιωαρίων κάποιος να το πετροβολούν και να το βανδαλίζουν. Ε, είναι έτσι. Την νύχτα, και έτσι ήταν την ημέρα. Θα μου πείτε, δικαίωση προσπίθηκαν οι άνθρωποι αυτόν αυτό την δέντρο, αυτό μια σκαλώσιά, είναι και κακοχημένη και δεν έχει καμία δομή και δεν έχει δίνει. Βεβαίω. Είναι πολύ κακό έργο. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ καλέ τι προθέσει του ότι θέλει να δώσει στουφραστέ ε, να κάνουν κάτι με το μυμείο του τάτιν, τον πύργο του τάτι, αλλά... Δεν νομίζω ότι έχει κανένας από του δραστές που συμμετείχνε καταλάβει τίποτα από τον Τάκλινγκ και αμφιβάλλουν και αν είχε καταλάβει και ο καθηγητής που το επέβλεψε. Δεν το ξέρω ποιο το έκανε, αλλά το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, έχουν γίνει κι αλλού, ε, λέει και πύργοι. Στη Royal Academy του Λονδίνου, στη μεγάλη έκθεση που είχε γίνει πρόπεση, υπήρχε στο κεντρικό έθριο της Royal Academy στο Λονδίνο υπήρχε ένα πρόπλασμα. Προπλάσματα του υπάρχουν παντού, σε γύρω σε 6 με 7 χώρε. Δεν είναι πρόβλημα ότι κατασκευάζουμε κάτι. Αν και τα προπλάσματα, όπω βλέπετε, αυτό που είναι η κάτι, καμία σχέση δεν έχει επίση το αρχικό. Δηλαδή δεν κρατάει αυτή τη γεωμετρία τη δομή. Είναι, είναι άσχημο αυτό το δεξί ή το πρόπλασμα. Ενώ το έργο του Τάκλινγκ είναι, είναι ωραία κατασκευή. Αυτό είναι το. Το δε ήταν ακόμα αυτό, <σχει> γι' αυτό ήγηρε, <σχει> δεν έχει δομή Οταν δηλαδή. Ο Τάκη πάρα πολύ σε όλη την ένταση της γεωμετρίας. Είπαμε, ο Κύβος, ο Κύλινδρος, το Τρίγωνο, το Εμικύκλιο, η Σπύρα, που η Σπύρα στηρίζεται σε απόλυτη ακολουθία φιμπονατσι πώς αναπτύσσεται. Εδώ, όχι σπήρα, αλλά ούτε καν τα υπόλοιπα γεωμετρικά στοιχεία δεν υπάρχουν με αυτές τις απέσσιες καλοσχέσεις Οπότε δικαίως δέχτηκε τη χλέβη όλου του διαδικτύου Εγώ, το, το είπαν τρασφόρμε, το είπαν αυτό, εγώ μεταμορφώνομαι με σε αμάξι εσύ, εγώ σε δέντρο transformer ίσως το δέντρο στα Ιωάννη να συμβολίζει τη μανιώνη, μανιώδη άνοδο του bitcoin και την πτώση με το κατακόρυφο σχεδότμήμα του. Ποιο ξέρει. Είναι το Χριστουρινιάδικο, έγινε γκάλωπ, δεν συμμετείχατε στον γκάλωπ, έγινε γκάλωπ, είναι το Χριστουρινιάδικο δέντρο το, το Ιωάννη το ασχημότερο στην Ευρώπη. Α, ναι, ναι. Διαστημικό δέντρο στα Ιωάννινα, το πιο κακόγουστο μεταμοντέρνο αριστερούλικο-ξυγιονιάτικο δέντρο <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> του δυτικού βραχίωνα του γαλαξία μας βρίσκεται στα Ιωάννινα, <ΣΣΣ> νομίζω το σχεδίασε τυφλός εκιενετής οχταπλοκαμικό εξωγήινος που δεν έχει πατήσει ποτέ στον πλανήτη μας και διάφορα άλλα. Και εν μέρη δικαίος, διότι αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, το δυναμισμό αυτό και την ευπρεπέστερη και καλύτερη φωτογράφηση αυτού, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει καμία δομική σχέση και καμία ε, έτσι, εισδοχή στο μηχανισμό. Αυτό, αυτό είναι κωστούψιό, είναι μηχανισμό, είναι κόνσεπτ. Εκεί δεν υπήρχε. Ξαναγυρίζω τώρα, στο, μετά το διάλειμμα των Ιανων, ξαναγυρίζω στην Αγία Πετρούπολη να το δούμε σε φωτογραφία, ε, να δούμε το δυναμισμό του αυτού του σχήματο. Είπαμε λοιπόν πω ξαφνικά ο κονστουκτηγισμό Άγει μια καινούργια αντίληψη του αρχιτεκτονικού έργου το Louvre Abu Dhabi εγγενιάστηκε τον Νοέμβριο 11 Νοεμβρίου εγκαινιάστηκε το Louvre Abu Dhabi ένα καταπληκτικό μουσείο του Jean Nouvel αρχιτεκτονική αυτό ε, δεν το έβαλα τέλος πάντων θα δείτε κάτι άλλο αλλά γκουγλάρετε το Abu Dhabi Louvre αριστούργημα το μουσείο ε, μέσα εκεί τώρα υπάρχει αυτό του Ό,τι πέτρα και να σηκώσει ο μέσα, ε, μπράβο του ανθρώπου, το οποίο είναι ένα τεράστιο αφιέρωμα στον πύργο του Τάκλιν. Αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό όμω. Πρώτον, διότι χρησιμοποιεί αυτή την έννοια του φωτός κάνει μια σειρά από συνειρμού, κρατάει τη σχεδιαστική αντίληψη του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, βάζει και άλλου συνειρμού που το κάνουν να ξεφεύγει, καταργεί τα εσωτερικά σχήματα που είχε ο Τάκλιν, αλλά δεν πάρει να είναι ένα δυνατό έργο. Αυτό είδε τοποθετημένο σήμερα στο Abu Dhabi Louvre, ε, και μπορείτε να το δείτε. Και ό,τι ωραιότερο σε σχέση με το πύργο του Τάκλινγκ, για τον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μάθημα μόνο του, αλλά δεν θέλουμε, ε, είναι αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που έγινε από τους PHL architects, από πολύ μεγάλο αρχιδικτονικό γραφείο του κόσμου, όπου κάνουν αυτή την πρόταση εδώ για την Τζακάρτα. Συνδονησία. Εδώ βλέπετε 100 years of Tatlin Tower με ένα παραλληλισμό από τον πύργο της Βαβέλ, τα Μεσοποταμιακά Ζιγκουράτ, τον πύργο του Άιφελ, τον πύργο του Tatlin και αυτό το Envisioning Tatlin Tower. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον project το οποίο δεν υλοποιήθηκε αλλά προτάθηκε από ένα πολύ καλό αρχιτεκτονικό γραφείο τους PHL Architects, μέτρα το Άμστερνταμ και το Τόκιο, ε, οι οποίοι πήρανε μία πολύ επιβαρημένη περιοχή της Τζακάρτα, στην Ινδονησία, όπου η μόλυνση του ποταμού, η μόλυνση του αέρα και η μόλυνση του περιβάλλοντος και του χώματος είναι από τις υψηλότερες στον πλανήτη και σκέφτηκαν να βάλουν εκεί τον καινούριο πύργο του Τάτιν. Και φτιάξανε μακέτες είναι αυτά όλα και είναι 3D, έτσι σχέδια, δεν έχει υλοποιηθεί. Αλλά θα σας δείξω λίγο το σχέδιο γιατί είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι θέλουν να λύσουν μία σειρά από προβλήματα. Τέτοια προβλήματα ήταν η αστικοποίηση. Η Τζακάρτα έχει εκατομμύρια στιβαγμένους ανθρώπους που ασφικτιούν. Έχει stacking residential, δηλαδή τοποθετεί την ανάπτυξη καθήψωσης ο πύργο αυτός. Άρα μπορεί να στεγάσει ε, δεκαπλάσιους ανθρώπους από ότι ένα οικοδομικό τετράγωνο της υπάρξης της Τζακάρτας. Έχει returning to the ecosystem. Χρησιμοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο μέσα από ένα σύστημα ανακύκλωσης και αναπαραγωγής του, του οικοσυστήματος. Έχει food production, διότι σε όλη την οργάνωση έχει μέσα φάρμε και καλλιέργειες, βιολογικές και οικολογικές φάρμες και καλλιέργειες. Άρα είναι σύστημα. Δεν χρειάζεται να αγοράσει και να πουλήσει τίποτα Έχει επίσης self-producing διότι με το εξωτερικό δακτύλιο που έχει τα ηλιακά πετάσματα Δεν χρειάζεται ΔΕΗ Άρα έχω μια κατασκευή που μου μιλάει για επιστροφή του οικοσυστήματος που έχει καταστραφεί πλήρως στην τζακάρτα Και αυτάρκεια και βιωσιμότητα ε, παίρνει επίσης από το μολυσμένο ποτάμι όλο το νερό και με ένα σύστημα φύτευσης υδροχαρών φυτών τα οποία απολυμμένουν και καθαρίζουν το νερό όχι απλά δεν επιβαρύνει αλλά καθαρίζει και το επιβαρημένο ποτάμι αυτός ο, αυτή η πρόταση Με, με λεπτομέρειες του τώρα δεν είναι τις παρούσες να τις ε, πούμε Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο κρατάει όλη τη δόμη του Τάτλιν τον κύκλο, το τρίγωνο, το κύλινδρο και την πάνω σφαίρα η οποία είναι air purifier καθώς γυρίζει, δεν όλα να μεταδίδει σήματα όπως ο πύργος του Τάτλιν, αλλά καθαρίζει τον αέρα Όλα αυτά τα solar panel, τα ηλιακά πετάσματα, υπάρχει το vertical garden, όλο αυτό είναι ένας κάθετος κήπος και όλο λειτουργεί <coughs> μέσα από τον τρόπο που σας είπα. Είναι, υπάρχει το production plant εκεί, όπου καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα μέσα σε κάθε podium και σε κάθε public space και δημιουργείται αυτός ο χώρος. Εσωτερικά. Ο οποίος είναι residential, είναι δηλαδή κατοικίες, κανονικές κατοικίες που συνδυάζει όμως όλη την υπόλοιπη παραγωγή, εκτροφή ε, έτσι, προβάτων και βοηδών, καλλιέργεια, ανακύκλωση, παραγωγή, αυτόνομο σύστημα έτσι, ενέργειας και όλα αυτά μαζί. Αυτό σας το δείχνω απλό και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Θα το ζήλευε και ο Νόρμαν Φώστερ που έκτησε τον τρούλο του Τμπουντενστάλ στο Βερολίνο όταν έβλεπε την απόλυξη του πάνω μέρους. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό μπορείτε να μπείτε να πατήσετε Τάκλιν ή οι P.H.L. και θα σας βγάλει πολλές δετομέρειες να κατήσετε του μελετήσετε γιατί είναι πραγματικά πολύ κοντά στον κοινωνικό προσανατολισμό και στα προβλήματα μιας καινούριας εποχής σε μια επιβαρημένη κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι από όλα τα project εντάξει τον Ιαννίνο ήταν και λίγο σαν τώρα αυτό δεν είναι αυτό ήταν καπό και φλιβερό. Εδώ όμως έχω μια κατασκευή που προτείνεται που λέει έχω μια κοινωνία που έχει προβλήματα Μόλι, μολυσμένος αέρας, μολυσμένα νερά κτλ. Παίρνω ένα έμβλημα του παρελθόντος, το βάζω εκεί και το τοποθετώ και με την τοποθέτησή του εισάγω λύσει στα προβλήματα. Άρα είναι ταυτόχρονα πολύ όμορφο γλυπτικό αρχιτεκτόνυμα και μου απαντά και σε τέτοιο είδος προβλήματα. Άρα είναι πολύ κοντά στην αντίληψη της λειτουργικότητα του κονστουτιβισμού και του τρόπου με τον οποίο την εισήγαγε Πέρα από αυτό, ο κονστρωτιβισμός με τα inhook, αρχίζει και κάνει σχολές καλλιτεχνικές στις οποίες, όπως βλέπετε, αντί για καβαλέτα και, και μοντέλο που ποζάρει, όλα φτιάχνουν κατασκευές, δομικές κατασκευές. Είναι, είναι σαν να είσαι σε εργαστήριο αρχιτεκτονικής μακέτας που προσπαθείς να καταλάβεις πώς τα υλικά μπορεί να φτιάξει ένα καινούριο σύστημα παρά να μιμηθείς κάτι που βλέπει το μάτι. Οπότε τα εργαστήρια, τα, τα εικαστικά του Ινχουκ, που συμμετέχουν αυτοί οι καλλιτέχνες, έχουν αυτήν την ε, όψη. Και η Ποπόβα έχει κάνει πάρα πολύ ωραία, κονστρουκτιβιστικά, ζωγραφικά έργα. Στο Παρίσι, η ανταγωνιστικότητα του οικονομικού συστήματος κατάφερε να βρει κεφάλαιο για να χτιστεί. Ο πίγος του Άγιος, θυμίζω, ότι χτίστηκε για μια εσποντιόν Μιδερσάν, για μια παγκόσμια έκθεση, όπου όλοι ανταγωνίζονται του πάντε. Άρα, βλέπετε. Και απλά έμεινε εκεί μετά. Ήταν κανονικά ο του Άιφελντ ένα προσωρινό έκθεμα που ήθελε με χρηματοδότηση των βιομηχανιών Χάλιβα, που κάνανε promotion, δείχνοντα το νέο προϊόν, χρηματοδοτήθηκε, άρεσε όμω τόσο πολύ γιατί ήταν η έκφραση τη νεωτερικότητα και του μοντέρνου κόσμου, μέσα σε 10 χρόνια έγινε σύμβολο του Παρισιού, που είχε τόσα σύμβολα προηγούμενα και προτιμήθηκε τελικά αυτό. Οπότε, εδώ δεν είναι δυνατόν να βρεθούν τα κρίματα για την κατασκευή 400 μέτρων κατασκευάσματος. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ όμορφο το αυτό, αλλά πρέπει να έχει νόημα. Γι' αυτό σας έδειξα τη Τζακάρτα του PH. Αυτό έχει νόημα. Αυτό στα Ιωάννια δεν είχε νόημα. Είχε, είχε, ήταν μια εγώμη και νόημα να είχε... Ε, δεν ήταν, ήταν λάθος, ήταν λάθος. Ήταν ασεβίας, όπως θα σας το πω. Ήταν είναι κα, κα, κακό έργο. Έχουμε καλά έργα και κακά έργα. Το καλά και το κακά δεν έχει να κάνουμε. Έχουμε συνέπεια με τις προθέσεις τους. Οπότε αυτό δεν, δεν ξέρει τις προθέσεις του και δεν είναι συνεπές με κάτι που δεν ξέρει. Τι διαφορετικότητα θα είχε η δομή της ρωσικής κοινωνίας ώστε περισσότερες γυναίκες να εκθράζονται μέσω της τέχνης από ό,τι στην Ευρώπη, εκείνης της εποχής, η οποία άμπηζε καλλιτεχνικά. Δεν είχε τόσο διαφορετικότητα η δομή σε στις γυναίκες, όσο το ότι στην, ε, εκεί μέχρι τότε η τέχνη ήταν ένα, ένα κλειστό πράγμα. Τώρα ανοίγει και ανοίγοντας, Μπαίνουν οι γυναίκε. Ενώ οι θεσμοί, η είναι θεσμικό δηλαδή το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο πρόβλημα φύλου, γιατί και εδώ ήταν οι οι οποίε δεν βρίσκανε πάθημα να δείξουν. Και στον υπερσυνισμό ήταν οι γυναίκε. Η Μέλη Κάρσερ ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε δεν μπορούσαν να εκθέσουν. Δεν κουλάγαν, Ήταν πιο διοριστικό το θεσμικό πλαίσιο. Και εκεί, επειδή καταραίει το πλαίσιο, μπαίνει ένα καινούριο πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές συσβάλλονται δυναμικά. Η ε, ε, ε, Στεπάνομα είναι και σύζυγος του Ροτσέντο, άρα δουλεύουν και ζευγάρια εκεί πάρα πολύ συχνά. Ήταν και η συγκυρία καλή. Ήταν και η συγκυρία καλή, αλλά λέει γιατί ας πούμε πιο απελευθερωμένη δεν ήταν η Γαλλία σε σχέση με τη θέση τη γυναίκα. Εκεί ψηφίζανε ήλοι. Λοιπόν, ε, το ιουσία είναι ότι οι γυναίκες έρχονται πάρα πολύ. Κοιτάξτε αυτό τη Σκοπόβα. Ε, και δείτε πόσο κοντά είναι σε αυτή την έννοια της Construc <σάσο> <σάσο> του δυστηριζόγραφικών <διδιδιουργικό>, βέβαια. <σάσο> και αυτή έκανε και πάρα πολύ ωραία θε... σκηνικά θεατρικά έργα. Κοιτάξτε πω αυτό που έχει να κάνει με την άνοδο και με την πτώση, με την απάτη, ε, περνάει ότι τελικά μέσα στο οποίο διπλένει ο ήρωας του θεατρικού έργου είναι σαν μια μηχανή που σου καθορίζει πώς να συμπεριφερθείς. Αυτό είναι σχέδιο για τα σκηνικά. Οπόμα. Φανταστείτε πόσο σε σχέση με αυτή τη ζωγραφική αυτή είναι μια καινούργια γλώσσα ουσιαστικά. Είναι καινούργια γλώσσα. Η οποία καινούργια γλώσσα... Όχι αυτή του Κουστόντιεφ. Αυτό σας το δίνω για να σας πω ποια ήταν η γλώσσα της τέχνης το 1913 το κάνει. Κα... 12 το κάνει αυτό ο Κουστόντιερ και 13 κάνει αυτό, η γυναίκα του εμπόρου. Αυτό είναι. Πολύ τεχνική αλλά ψεύτικο. Και, και με όλα αυτά που γίνονται εκεί δηλαδή τι είναι τώρα αυτό. Καταλάβατε οπότε υπάρχει ανάγκη για κάτι καινούριο. Αλλά ο κόσμος που έχει μάθει σε αυτά, πέρα από τους εμπνευσμένους Σούκιν και Μοροζόφ και τους άλλους εδώ, θα πρέπει να και πάρα πολύ συνηθισμένο σε μια τέτοια τεχνική και τέχνη ερχόμενος απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, όταν έχει μάθει να βλέπεις αυτό, λες ξαφνικά, αυτό, τι είναι. <laughs> ναι. Το έχουμε δει και παλιότερα με κάποιος yeah. αυτό, και είναι έτσι ενδεικτικό, ε, ε, και εκφράζει μια απορία δηλαδή. Δηλαδή, πρώτη λες, τι είναι αυτό. Αν όμω αρχίσει και το και ρωτάς, ρωτάς, τι, τι βλέπετε, τι, κάποιος που δεν το έχει ακούσει, δεν το έχει αναλύσει, δεν το έχει ξαναδεί και το βλέπει, τι μπορεί να μας πει γι' αυτό ή κάποιος που ξενίζεται. Ε? <σχελίδι> <σχελίδι> ναι, περίπου, η καποιος που ξενιζεται ναι περιπου η είναι σαν να σαν αληθογραφία. Α το κάνω εγώ, για να προλάβουμε. Εχμές, είναι το πρώτο που βλέπουμε. Εχμές, έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, αλλά ε, νιώθουμε πράγματα. Οι Τώρα είναι. η Νίκη λέει, ας πούμε, ότι είναι εχμηρό. Ποιο είναι αιχμηρό. το κόκκινο τρίγωνο. Άρα έχουμε ένα αιχμηρό κόκκινο τρίγωνο. Οι γονείς. Οι γονείς. Ωραία. Άρα έχω ένα σχήμα αδρανές. Ο κύκλος είναι αδρανής. Δεν έχει αρχίσει και τέλος, δεν προχωράει. Είναι αχτάρτης και αδρανής ένας κύκλος. Άρα έχω έναν κύκλο, λευκό. Και έχω και ένα κόκκινο τρίγωνο, το οποίο είναι σαν να ισχωρεί και να ξετρυπάει αυτό το λευκό. Άρα είναι λίγο δίαιο το έργο. Έχει μία ένταση. Κατηδείχνει όμως. Κατηδείχνει σίγουρα. <laughs> δεν δείχνει που ξέρω. Τα... <χει> Εντάξει Αλλά δεν θα... ναι, Αυτό δεν να μας Θέλουμε και κάτι ακόμα σ' αυτό έτσι. Άρα έχω μια σκηνή Έτσι με ένταση Ένα κόκκινο Επιθετικό Απόλυτο, δυνατό, παθιασμένο Ως κόκκινο Επιτίθεται σε ένα αγρανές Λευκό, το ξετριπάει. Το λευκό είναι Μέσα στο σκοτάδι Το κόκκινο είναι μέσα στο φως Σαν να παλεύουν δύο καταστάσεις, δύο δυνάμεις. Ταυτόχρονα έχει και άλλα μικρά τέτοια. Πολλά. Κόκκινα, κόκκινα και ένα μαύρο εδώ που κάνει κάτι με το κόκκινο και γράφει και κάτι. Εδώ, κράσιμη, κλείνω. Άρα έχω δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους σε ένα μεγάλο επεισόδιο και σε διάφορα μικρά επεισόδια. Εάν σκεφτούμε ότι αυτό έγινε το 1919 με 20, δηλαδή μετά την Επανάσταση, ε, το καταλαβαίνουμε, το ταυτίζουμε ότι ουσιαστικά είναι η εξέλιξη των Μπορσελίκων ενάντια στον Ξαρισμό. Ε, την ίδια εποχή, ακριβώς την ίδια χρονιά, 19 με 20 και εκείνο 19 με 20 και αυτό, έχω το ίδιο θέμα ζωγραφισμένο από τον Μπόρις Κουστόντιεφ. Ο Κουστόντιεφ ήταν αυτός που είδαμε τα προηγούμενα έργα. Αυτά Αυτά όλα ήταν του Κουστόντιεφ, πολύ καλός ζωγράφος εκείνης της περίοδου και πολύ αναγνωρισμένο. Λοιπόν, ο Λισίτσκι το δίνει με αυτόν τον τρόπο, ο Κουστόντιεφ το δίνει με αυτόν τον τρόπο. Μου δίνει εδώ, μου είναι πιο κατανοητό. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι για να είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους, είναι ένας κόσμος που έχει βγει στους δρόμους εξαθλειωμένος και εξεγερμένος, επειδή όμως θα ήταν σαν μυρμήγκια, αν τους έδειχνα έτσι, βάζω μία αλληγορική μορφή, δεν είναι ηγέτη συγκεκριμένος, είναι ο ανώνυμος επαναστάτης, ο οποίος γίνεται πάρα πολύ μεγάλο σαν αλληγορική μορφή, κρατάει την κόκκινη σημαία για να καταλάβω ότι είναι το εξεγερμένο πλήθος που οδηγείται από τους Μποσεβίκους, φτάνει μέχρι τις άκρες. Κοιτάξτε εδώ, η σημαία αυτή καλύπτει ένα εύρος μέχρι τις άκρες, άρα είναι κάτι που αφορά όλη την περιοχή, και έχω το λευκό στις σιωνισμένες στέγες των αριστοκρατικών και τσαρικών κτηρίων. Άρα έχω τους συμβολισμούς των δύο χρωμάτων, το κόκκινο για την επανάσταση, για τους μποσεβίκους και το λευκό για την τσαρική αντίληψη που βρίσκονται σε μία μάχη αντιμέτωπη. Έχω δηλαδή το ίδιο ακριβώς θέμα, την ίδια ακριβώς χρονιά, στην ίδια ακριβώς χώρα να αποδίδεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αυτόν και Αυτόν. Και τα δύο είναι το ίδιο θέμα. Το ερώτημα είναι τι πλεονεκτήματα έχει αυτό και τι μειονεκτήματα και αντιστοιχώ το άλλο. Αυτό τι πλεονεκτήματα έχει. Είναι πιο ευανάγνωστο. Καταλαβαίνεις. Το, συ, το συμβολισμό του, αν ζεις εκείνη την εποχή, το καταλαβαίνεις. Έτσι. Το άλλο, εάν δεν ξέρεις και πολύ εύκολα τη γλώσσα, είναι λίγο πιο δυσανάγνωστο. Έτσι. Έχει κάποια πλεονεκτήματα το δεξί. Είναι πιο δυναμικό. Είναι πιο... Για μένα πιο δυναμικό. Ε, ενεργειακά η δεξιά εικόνα είναι πραγματική. Ενώ η αριστερή είναι... Ωραία. Ενεργειακά, ενεργειακά είναι ο Χάν. Δηλαδή, σαν να μας λέει αυτού το αριστερό, είναι πιο... σαν να χάνει στην περιγραφή α, και χάνεται την ενέργεια. Α, ε, τι είπες? Το ίδιο. Το ίδιο. Αντριβώς, ναι. Ωραία. Κάτι άλλο. Το δεξί είναι αυτό. Το δεξί είναι διαχρονικό. Το αριστερό, αναγνωρίζω την Αγία Πετρούπολη. Είναι στη Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη και συγκεκριμένα σε αυτό το δρόμο και συγκεκριμένα σε αυτή την πλατεία. Είναι εκεί. Άρα είναι τότε και εκεί. Ενώ αυτό, όπως πολλοί εύστοχα λες, θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε παθιασμένη επανάσταση απέναντι σε οποιαδήποτε αδράνεια. Εκεί, ναι. Άρα είναι διαχρονικό. Εκεί, ναι. Δεν έχει χρόνο. Ναι, αλλά αυτό αγκιστρώνεται χρονικά, το άλλο επομένως αποκτά τη γλώσσα ενός συμβόλου, γίνεται διαχρονικά αυτό, δεν είναι απαραίτητος η Ρωσική Επανάσταση, είναι οποιαδήποτε παθιασμένη το κόκκινο, επανάσταση οργισμένων ανθρώπων απέναντι σε μία αδράνεια. Πού είναι το σχήμα. Και οι συνδηλώσει που έχει είναι επίση πολύ ωραίε ότι η αδράνεια αυτή έχει βυθίσει την κοινωνία στο σκοτάδι. Η αδράνεια του τσαρικού καθεστώτος που δεν θέλει να εξυγχρονιστεί. Και το κόκκινο έρχεται από το φως, Την αλήθεια, το δίκιο για να ξεκρυπείς. Άρα έχω διπλό συμβολισμό. Από τη μία το άσπρο σημαίνει το αδρανές, από την άλλη σημαίνει το φως. Από τη μία το μαύρο σημαίνει το σκοτάδι, από την άλλη σημαίνει την επιθετικότητα. Άρα έχω ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ δυναμικό στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει τη γλώσσα του. Και τι λέτε να συνέβη. Ποια γλώσσα επικράτησε. Μέχρι το 1925 ε, κυριάρχηση δεξιά. Ναι. διότι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι που κατήγαν τα πόστα οι οποίοι καταλάβαιναν αυτό το πράγμα και ότι αν κάνω αυτό είναι σαν να ξαναγυρίζω στον παλιό τρόπο, στι παλιές δομές απλώς λέω έχει άλλο όνομα. σαν το ίδιο που λέγαμε με τον Τζάρο και τον Μάρξ εδώ, εδώ λοιπόν για μία πενταετία, εξαετία αυτή η αισιοδοξία κυριάρχησε αλλά μετά ήταν δύσκολα διαχειρήσιμη έπρεπε να επιστρέψω σε έναν τρόπο αφηγηματικών δομών με τις οποίες να παραμεθιάζουν ευκολότερα τον άνθρωπο άρα ενώ κράτησε για λίγο και έδωσε μια δραστηριότητα καταπιτική διακοσμήσεις, περιοδικά ποιήματα τα πάντα πάρα πολύ ωραία, κοιτάξτε εδώ μια σελίδα περιοδικού όπου παραλληλίζεται εδώ ένας πρόημος υπερσιβηρικός που έχει αυτό το το σχήμα για να χιονίζει καθώς θα περνάει από τις χιονισμένες εκτάσεις της Σιβηρίας άρα είναι ο εξυγχρονισμός εξιχρο... εξιχρο... κοινωνίας το τρένο θα φτάσει στις απρόσθετες περιοχές και ταυτόχρονα έχω το τετράγωνο του Μάλεβης και τον κύκλο του Μάλεβης. Το τετράγωνο, ο κύκλος, το τρίγωνο είναι σαν δηλαδή αυτά που ζωγράφηζαν αυτοί οι σουπρεματιστές να έρχονται και να υλοποιούνται μέσω της κατασκευής, της μηχανής σε μια κοινωνία που κάνει όσα δεν είχε κάνει τόσους αιώνες και που αρχίζει και εξυγχρονίζεται, ακόμα και οι γραμματοσυρές Λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχουν μια κινητικότητα όπως στο φουτουρισμό και στον κιβισμό Είχε την ευτυχή συγκυρία πάρα πολλέ διακοσμίσης, κοιτάξτε εδώ τη διακόσμηση της σχολής, βγούτε εδώ με αυτά τα αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Θα μου πείτε... Ε, και η άλλοι ήταν, όχι, ο Καντίνσκι έχει φύγει. Είναι στην. Ε, Μήπω εδώ καλό θα ήταν να το κλείσουμε το μάλλον, τώρα που είμαστε στο. Μια ερώτηση να κάνουμε. Παρέχουμε πάνω. Είχε κάποια γραμμένα ρωσικά σήματα, ή ήταν απλό. Το ε, κόκκινο τρίγωνο. Έχει το κόκκινο τρίγωνο. Όχι, το του Μεταφραζόμενο στα αγγλικά είναι. Beat the whites with the red wedge. Όχι. Beat the, the, the white, χτυπήστε. Ναι, αυτό έγραφε. Υπήρχε του λευκούς με τον κόκκινο τρίγωνο. Σαν προτροπή, α πούμε, στην ε, δράση απέναντι στην αδράνεια. Αυτό, αυτό έγραφε. Ε, υπήρχε επίση και εργοστάσιο που κατασκεύαζε και ε, σερβίτσια. Ακριβώ αυτά τα οποία ε, είναι στο. και ρούχα. Ναι, στο... ρούχα λε. Ε, ε, ναι, έχω πολύ ωραίε στολέ στην πάνω αλλά είναι παρακάτω. Και... Ε, ας το κλείσουμε αυτό, έχει. τότε, ο, το τρέχω. Ο Καντίνσκι έχει φύγει, έχει, πάει, έχει κάνει και αυτό στη δική του αναφορά, στη λαϊκή παράδοση, στη τέχνη κτλ. Τώρα όμως έχει φύγει, έχει πάει στη Γερμανία, είναι ο συνδεσμός τους με τον Bauhaus και τη Δύση και θα τον δούμε ξανά την επόμενη φορά, τον Καντίνσκι, τον αναλύσαμε αρκετά στον εξπρεσιονισμό, θα τον δούμε ξανά στον Bauhaus, σε 15 μέρε, οπότε θα το συναντήσουμε. Ο Άλτμαν έχει κάνει και αυτό. Όλοι δηλαδή, πέρα από αυτού που σα έδειξα, κοιτάξτε ένα υπέροχο πορτρέτο. Όταν το πρωτοείδα αυτό, επειδή μου αρέσει πολύ η της Αχμάτωβα, είπα, Λες, χωρίς τη Αχμάτοβα, είπα: Ποια να είναι αυτή, λε, να είναι Αχμάτοβα, χωρί να διαβάσει τη λεζάρτα. Και ήταν βέβαια πορτρέτο τη Αχμάτοβα. Άννα στο στήθο ένα αφήξιμο, το βήμα χάνω, πάω βιαστική από την αγωνία. Τη λακτάρα. Φόρεσα το γάντι το αριστερό στο χέρι το δεξί. Τόσα σκαλιά να ανέβω αδύνατον. Μα είναι τρία χρυσή μου. Ήχος γλυκό αλεύει με στα δέντρα και το φθινόπωρο μου λέει «πέθανε μαζί μου». Η τύχη μου παντοτινά σταθεί. Άχαρη σαν εσένα. Είμαι απεπισμένη. Λύση καμιά δεν βλέπω, Ω, ακριβέ. Πεθαίνω εγκαταλελειμμένη. Το βλέμα στρέφω, να το σπίτι μας, και κρυμπαρένια. Και χρυμπαρένια και ανετακαιριά της τελευταίας μας συνάντησης στο σμίξιμο και φωνήσουμε στα αυτιά μου ακόμα τραγουδά. Υπάρχει μια θλίψη και ένας τος λυρισμό, μια κομψότητα και μια τραγικότητα. Τα ελληνικά αντίστοιχα είναι οι η πολυδούροι, η... αλλά μετά, αργότερα. Εδώ έχω μια πολύ υψηλού επιπέδου πίση η οποία αντιμετωπίζεται με πολύ τραγικό τρόπο από το καθιστώς μετά. Αλλά είναι και υποθυμιστικό άλμα. Και διακόσμηση τη κόκκινης τη για την επέτειο τη επανάσταση με τα αντίστοιχα κοστορπιτιστικά ρητά. Σχέδιο και φωτογραφία υλοποιήθηκε ο Σαγκάλ. Είναι εκεί, αλλά ο Σαγκάλ επειδή έχει ένα πιο ονειρικό στοιχείο, κάνει κυβοφουτουριστικά αλλά ταυτόχρονα βάζει το Λαντρικά. σουρεαλιστικό στοιχείο, οπότε θα τον δούμε πιο αναλυτικά στο σουρεαλισμό. Δεν μπορεί να ενταχθεί αυτό το ονειρικό στοιχείο στην αυστηρότητα της ρωσικής πρωτοπορίας, αλλά είναι εκεί. Ο Λισίτσκι εκτός από το έργο που είδαμε, αυτή τη λιθογραφία, κάνει τα προουν αυτές τι περνάει μια πολύ ωραία συμβολική περίοδο γιατί έχουμε πριν ακριβώς από τον κυβοφουτουρισμό περνάνε τον συμβολισμό ο τους ο έχει κάνει μια σειρά από πάρα πολύ όμορφα συμβολιστικά έργα κοιτάξτε αυτό, ο δικός που είναι συναντάει τα πλακάτα χρώματα του Κογκέν που τον έχει δει ο Κλούν στον Σιούκιν και μετά έρχεται να δουλέψει με τα κύβο φουτουριστικά θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί οι πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες περνάνε αντίστοιχα όλα αυτά τα στάδια με καταπληκτικές κατασκευές κολάζερ κατασκευές στο χώρο Ρότσεν και μεθαίνει το 50 τόσο, περνάνε σε κρίση στην αφήσα, στην διαφήμιση που έχει μεν προπαγανδιστικό χαρακτήρα, αλλά κρατάει τις γεωμετρικές δομές. Κοιτάξτε εδώ, ας πούμε, μια αφήσα για το θεωρηκτό ποτένεκιν του Αιζονστάιν, που είναι κατασκευασμένη από το Ρότσενκο και κρατάει αυτά όλα τα στοιχεία που είπαμε. Περνάνε δηλαδή στη φάση τη αξιοποίηση οι οκλούτσεις, που κάνει αυτά τα, πέρα από τις κατασκευές αυτές, κάνει αυτά τα πάρα πολύ κομψά και όμορφα περίπτερα, τα οποία είναι περίπτερα ενημερωτικά, προπαγανδιστικά, αλλά είναι πολύ ελαφρές κατασκευές, πολύ πριν τις κάνει τον Bauhaus ή αργότερα η παραγωγή. Εδώ είναι πτυσσόμενες κατασκευές που στείνονται εύκολα και έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα. Γι' αυτός μετά όταν επικρατεί ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός ε, βρίσκει αφορμή που και που όπως στις αθλητικές αφήσει για τους αθλητικούς αγώνες της Παρτακιάδες και βάζει αυτά τα γεωμετρικά στοιχεία στα με τα οποία στείγνει τις αφήσει. αλλά δυστυχώς όλο αυτό θα εκπνεύσει μετά. Η, Στεπάνοβα έχει ένα, η γυναίκα του Ρόντσεκο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και κατασκευαστικό εδώ τους βλέπετε μαζί και αυτή έχει περάσει κοιτάξτε εδώ τη σχεδιαστική της εμμονή κοιτάξτε τον τρόπο που σχεδιάζει ρούχα αριστερά και ταυτόχρονα σχεδιάζει λόγο και εμβλήματα για αεροπορικές εταιρείες για αεροπλάνα δηλαδή ότι το σύγχρονο ρούχο δεν μπορεί να είναι το ρούχο, το κρινολίνα και αυτά πρέπει να είναι κοντά στην αντίληψη της μηχανής και έχει κάνει πολύ ωραία πάντα η διζάλη που τα φοράει εδώ στο εργαστήριο τη γεμάτος ο με αφήσεις δικές της και του ρότζενκο και φοράει τα ρούχα, που τώρα μπορεί να μας φαίνονται casual αλλά ε, ε, για εκείνη την εποχή είναι πολύ πρωτοποριακό αυτό, σαν ρούχο. Ναι. Και μόνο το σοτσάκι που φοράει. Ναι. Είναι σε ζωή κοινό κοινό. Δυστυχώς όλο αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον πείραμα ε, δεν, δεν μπορεί εύκολα να λειτουργήσει δηλαδή. Και από τη στιγμή που το καθεστώς θέλει να απλωθεί σε ευρύτερο, σε ευρύτερο κόσμο και ε, δεν προλαβαίνει να εκπαιδεύσει στις καινούργιες γλώσσες Καταλήγει στι εύκολε και αναγνωρίζουμε λύσει και έχουμε μια επιστροφή. Εδώ βλέπετε ένα έργο του Μπρότσκι, α πούμε με το Λέντι που γράφει. την επιστροφή στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Όχι πω όχι είναι άσχημο έργο του Μπρότσκι, αλλά είναι μια επιστροφή. Και το άλλο είχε μια δυναμική που θα μπορούσε να πετύχει ένα πείραμα σε μια κοινωνία που για πρώτη φορά η τέχνη να μεταμορφώσει μια κοινωνία ολόκληρη. Κράτησε 6-7 χρόνια. Μετά το 25 υποχώρησε μέχρι που απαγορεύτηκε ο Κοστάκη. Αυτά όλα σήμερα δείχνονται στην πινακοθήκη Τρετιακόφ. Ένα μικρό μέρος το αγοράσαμε εμείς ω κράτος με παρέμβαση της καφέτσι που επέμενε τόσο πολύ και οργάνωσε εκεί την έκθεση στην πινακοθήκη Άννα και καταφε, κατάφερε και έπεσε το Βενιζέλο τότε να χρηματοδοτήσει ένα μέρος της συλλογής. Yes. Και το αγοράσαμε και βρίσκεται πάνω στη Θεσσαλονίκη. Yes. Το μεγαλύτερο όμως, μέρος. Είναι στην αποθήκη Τρετιακόφ η, η μεγάλη συλλογή του Κοστάκη. Ο Κοστάκη Σοφέρη ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν κανένα μεγιστάνας. Σα το λέω για να καταλάβετε τη δεκαετία του 40 και του 50, όχι κανένας δεν τα αυτά, τα πετάνανε. Ήταν πλήρω απαξιωμένα. Ναι, και, και έβλεπε κάτι εκεί. Δεν το κάνει δηλαδή για επένδυση. Το κάνει γιατί έβλεπε κάτι να απαξιώνεται στην σοβιετική κοινωνία και θεωρούσε ότι γιατί απαξιώνει, να το μαζέψω εγώ αυτό, να το μαζέψω αυτό, να το μαζέψω εκείνο και έκανε μια τεράστια συλλογή σε μια εποχή που επικρατούσε αυτό το στοιχείο Τελειώνω με μια πολύ μικρή αναφορά στο Μάλεβιτς γιατί το αφήσαμε λίγο κενό αυτό το θέμα του σουπρεματισμού για να μιλήσουμε λίγο για το 5 λεπτάκια για το το σουπρεματισμό είναι αυτό είναι λοιπόν, τι λέει αυανγάρτ λένε όλα λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, Display, φουλ λοιπόν ο, οπότε το, το κλείνω λίγο με το μάλλον. θα τον τρέξω αναγκαστικά γιατί έχουμε δεν έχουμε πολύ χρόνο ε, απλώς να ξέρετε ότι είναι γνωστός για το Μαύρο Τετράγωνο και εκεί θα επιμείνω αλλά το βασικό του πέρασε από όλα έχει συμβολιστικά έργα που είναι αριστουργήματα έχει έργα φοβ που είναι αριστουργήματα έχει έργα κυβιστικά σουπρεματιστικά, ρεαλιστικά και τα έξι είναι αυτοπροσωπογραφίες του είναι ο ίδιο. Τα τρία και το παν κάτω δεξιά αναγνωρίζουμε την ανθρώπινη μορφή. Εδώ πολύ λίγο, στο κινηστικό, και εκεί σχεδόν καθόλου. Αλλά είναι και τα έξι αυτοπροσωπογραφίε. Είναι ο πιο σημαντικό καλλιτέχνη, και λυπάμαι που θα τον πετάξουμε έτσι γρήγορα, ε, καταρχά έχει, έχει έτσι, και παραδοσιακό σχέδιο καλό. Έχει περάσει όλα τα ρεύματα, του εμπερσιονισμού, του μεταεμπερσιονισμού, όλο αυτό το στάδιο με την έξοδο στο Ήπεθρο. <coughs> εδώ Αυτή είναι η οικογένεια Σούκιν στην Τάτσα τους το 1900 που ήταν η αριστοκρατική οικογένεια που σας έλεγα και εδώ είναι τα ας το πούμε ανάκτορα, δεν ήταν αριστοκράτης, αστοί ήτανε, αλλά είχαν τόσο μεγάλη περιουσία λόγω της οικονομικής δραστηριότητας που συνέλεξαν όλα αυτά. Όλοι αυτοί είναι να, Μονέ, και άλλος Μονέ, κι άλλος Καθεδρικός Ναόφισμαντ Μονέ, κι άλλος Πεισαρό εκεί, κι άλλος και αυτά είναι να ο Γκογένεδο, Γκογένεδο, Γκογένεκη, Γκογένεκη όλα αυτά λοιπόν που ήταν το σπίτι του ουσιαστικά το ανοίγανε όπω σα είπα στην αρχή Κυριακέ και μετά και Τετάρτη, Απόγευμα και Κυριακή και τα βλέπανε και επηρεαζόμενοι κάναν αντίστοιχα έργα. Φώτισε η παλέτα, κοιτάξτε τι όμορφη φωτεινότητα έχει ο Μάλεβιτ σε αυτά τα έργα. Φώτισε η παλέτα, έβλεπε σε Ζαν, έβλεπε τη δυναμική του Βαν Γκόγκ, έβλεπε του Πυσαρό τη αντάβγε, έβλεπε τι δομέ εδώ του τρόπο με τον οποίο ο Σεζάν εντελώς ο Σεζανικός Μάλεπιτς, και πιο ωραίος είναι ο Σεζάν ας πούμε εδώ έχει... καταπληκτική δομή με ψυχρά και θερμά κοιτάξτε τα ροζ και τα μοβ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν μέσα από μια κατα... καταπληκτική στερεότητα της δομής οπότε έχει κάνει θέλω να σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο που έχει έχει και κάτι πολύ ωραία συμβολικά εδώ επηρεαζόμενος από το χρυσό κάμπο των εικόνων των Ρώσσων Βυζαντινών εικόνων το βλέπετε επηρεασμένους από κριτικάροντας την αστική κοινωνία, ρώσιχος Βυζαντινός Χριστός και δύο αυτοπροσωπογραφείς του Μάνεμι. Τη φόρμα τεράστιο τροματικό πλούτο τώρα γιατί σα τα δείχνω αυτά. Για να σα πω είναι το μετέχνιο, τώρα δεν είναι ακόμα avant-garde, αλλά θέλω να σα πω ότι δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πήγε και ζωγράφει σε ένα μάθημα τετράγωνο και μόνο τα έργα τα προηγούμενα να είχαμε μέχρι τότε θα είχε καταχωριστεί στην ιστορία τη τέχνη ένα πολύ σημαντικό ζωγράφο. Είναι δυνατά έργα αυτά. Αυτά θα τα ζήλευε ο Μαρτίσα Ματάμι, τη περιοχή του Φόβου. εδώ πώ παίζει με τους κυλινδρικούς φόρμους στον ξυλοκόπο και ένα ριστούργημα αυτής της κύβοφου τουριστικής περίοδου που είναι ο τροχιστής πως είχαμε δει τη του ο τροχιστής που τροχίζει το μαχαίρι σε ποδοκίνητο τροχό, κοιτάξτε την κίνηση του ποδιού του που κουνάει τον ποδοκίνητο τροχό, την κίνηση των δακτύλων και των χεριών του που πάνω στο ακόνι ακονίζει το μαχαίρι και την προσοχή του κεφαλιού του και το βλέμμα που κοιτάει σε 50 σημεία για να μπορέσει να είναι ταυτόχρονα συγκεντρωμένο. Συναντιέται με του άλλου δύο και φτιάχνουν αυτό το θεατρικό έργο το οποίο λέγεται Η Νίκη επί του ήλιου, Victory over the Sun, όπου είναι μια ιστορία όπου ο Μακιούσιν, ο Μάλεβιτ και ο Χρουτσένιχ, ε, λιμπρέτο, όπερα υποτίθεται ότι είναι, αλλά είναι γραμμένη στα ζαούμ, που είναι μια καταλαβήστη γλώσσα που έγραφε και ο Μαιακόφσκι τότε, Μακιούσιν, Μάλεβιτ και Χρουτσόνιχ, και εκεί η ανάποδα, κάθονται και γράφουν αυτό το έργο που είναι η νίκη του ανθρώπου πάνω στη φύση. Λίγο ανεβαίς, αλλά είναι ο ενθουσιασμός ότι βλέπουμε μια κοινωνία που η μηχανή, η τεχνολογία και ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει όσα μας βασανίζουν. Εδώ ανατρεπεί, δηλαδή είναι και Δηλαδή φωτογραφίζονται και έχουν κρεμάσει το πιάνο ανάποδα. Oh. Ε, αυτό είναι ένα πιάνο. Θέλω να κάνουν αυτά που κάνει, θα κάνει τον Ταντά σε δύο χρόνια στην Ζηρίχη και εκεί ο, ο Μάλεβιτς σχεδιάζει τα κουστούμια του έργου. Τα οποία είναι η μεταφορά των γεωμετρικών σχημάτων πάνω στον άνθρωπο που είναι μηχανή, ρομπότ, επιστήμονας Εδώ. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα κουστούμια. 1913 ανεβαίνει αυτό. <Τι> που ανέβηκε το έργο το 87 έτσι σκινές, γιατί έχει ξανανέβη κατά περιόδους το έργο πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε φωτογραφίες πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν πλέον ο άνθρωπος σαν ένα σχήμα που περιφερόταν στο χώρο και εδώ είναι από την παράσταση του 2013 στη Ρωσία που ανεβάστηκε και γιορτάζαν τα 100 χρόνια από αυτή τη φουτουλιστική όπερα και σε αυτά τα σκηνικά ο Μάλεβιτς εισήγαγε το 2013 της τι πρώτε αντιλήψεις για τον σουπρεματισμό και αφού πέρασε από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κυβιστική και πρωτοντανταϊστική τάση μέσα από τα κολάζ, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο κρατάει τα επίπεδα όμως θέλω να δείτε ότι αυτά είναι layers, είναι layers είναι σαν το ένα επίπεδο να κρύβει το άλλο επίπεδο και στον Άγγλο που βρίσκεται στη Μόσχα και στο πορτρέτο του Χλεμπνικοφ και στα άλλα έργα αυτό είναι ο Άγγλος που βρίσκεται στη Μόσχα λειτουργούν λοιπόν μέσα από αυτή την κυβοφουτουριστική σειρά των επιπέδων και μέσα από αυτόν τον πειραματισμό από το 13 μέχρι το 15 και από αυτό που κάνει, κοιτάξτε τα επίπεδα είναι, είναι layers αυτά, είναι επίπεδα. <coughs> και σε ένα από αυτά έχει διαγραφεί Τζοκόντα τέσσερα χρόνια πριν το κάνει ο Ντισάμπ που τη επιτίθεται με το δικό του τρόπο μέσα από τον Νταντά που θα το δούμε και θα το κουβεντιάσουμε αργότερα. Και μπορεί να σα πω και κάτι για αυτό που το... <coughs> το περνάω τώρα λίγο βιαστικά. Γιατί θέλω να καταλήξω στο μαύρο τετράγωνο και σε αυτή την έκθεση, τη 010, που γίνεται το 1915. Εδώ και η οποία είναι αυτή ε, και μέσα από εδώ έχουμε την έννοια του σουπρεματισμού. Το εμβληματικό έργο είναι το «Μαύρο Τετράγωνο», το οποίο «Μαύρο Τετράγωνο» όπως και τα παιδάκια που το κοιτάνε στην πινακοθήκη Τρετιακόφ και ψάχνουν να βρουνε κάτι, είναι ένα έργο δύσκολο γιατί είναι αυτή η ακραία εκδοχή. Κάποια από τα άλλα έργα αυτής της έκθεσης έχουν ένα χαρακτήρα τέτοιο εδώ, αξίζει να επισημάνουμε ότι είναι τοποθετημένο το μαύρο τετράγωνο ακριβώς όπως ήταν τοποθετημένες στα icon οι εικόνες. Σε αυτό το ρώσικο μοναστήρι βλέπετε ένα μοναχό εδώ και βλέπετε τη γωνία με τις εικόνες και τοποθετημένη την εικόνα του Χριστού ακριβώς με τον τρόπο που τοποθετείτε. Έτσι και στην έκθεση 0.10 έχει τοποθετηθεί... Ακριβώς σε εκείνο το σημείο, λειτουργώντα σαν ένα ενεργειακό μαγνήτης συμπυκνωτή όλων των υπολείπων προς τα οποία διακτιμίζεται. Άρα έχω ένα παραλληλισμό σε σχέση με τη θρησκευτική λειτουργία. Ο Μάλεβιτ, όπως και η Στεπάνοβα, όπως και οι περισσότεροι, είχαν μελετήσει τις εικόνες. Δεν ήταν άνθρωποι με τη έννοια της θρησκευτικής συμμετοχής, αλλά είχαν μια βαθιά πνευματικότητα μέσα τους που είχε συνδεθεί με τη θρησκευτική παράδοση και ξέραν τις εικόνες οι εικόνες είναι ένα πολύ παρεξηγημένο κομμάτι είναι ένα, ένα, ένα κομμάτι που δυστυχώς ενώ έχουμε τόσο πλούτο εδώ στην Ελλάδα δεν το ξέρουμε και, και, και δεν έχουμε καμία πεδία για να κατανοήσουμε αυτόν τον πλούτο γιατί οι εικόνες και η Λυζαντινή τέχνη δεν είναι εννοείται ο άνθιμος δεν έχει καμία σχέση με αυτό οι εικόνες είναι από τις πιο μοντέρνες μορφές τέχνης που έχουν υπάρξει ποτέ. Και είναι λυπηρό το ότι στην έκθεση, ας πούμε, The of Byzantium έκανα μία ώρα και 20 λεπτά για να μπω από την ουρά που έβγαινε από τη, από τη, τη Royal Academy και διέτρεχε τρία οικοδομικά τετράγωνα του Λονδίνου από ανθρώπους μη Έλληνες που είχαν πάει εκεί να θαυμάσουν την Βυζαντινή τέχνη. Στη Νέα Υόρκη έγινε blockbuster. Και εμείς εδώ δεν τα ξέρουμε, είναι λυπηρό. Μπάς περιπτώσει, οι εικόνες, όπως πολύ ωραία επισημαίνει ο Γιάννης Ιώγα σε ένα πολύ όμορφο δοκίμιο του με τίτλο «Ο Βυζαντινός Μάλεβιτς», η λειτουργία ουσιαστικά των εικόνων είναι μια λειτουργία δομικών επιπέδων. Αν έχετε κάνει αγιογραφία που έχετε κάνει κάποιοι, θα ξέρετε ότι ο τρόπος που χτίζεται, η εικόνα χτίζεται, η εικόνα χτίζεται μέσα από μια σειρά από επίπεδα Αυτά τα επίπεδα είναι Ο κάμπο που είναι το φόντο, το χρυσό. το χρυσό Είναι τα δομικά επίπεδα το, 3, το 2, το 3 και το 4 Που είναι η προπλασμή Και το χρωματικό πλάσιμο Μετά έχω τα εικονογραφικά επίπεδα Που είναι τα γραψίματα, η γλυκασμή Αν έχει και γράμματα και τα γράμματα Και μετά έχω το πλαίσιο η εικόνα δηλαδή είναι μια σειρά επιπέδων. Δεν έχει σχέση με την αντίληψη της αναγεννησιακής τέχνης που τοποθετεί σε ένα μοντέλο, ρίχνει το φως από μια μεριά και το ζωγραφίζεις. Είναι μια οντολογική διαδρομή η εικόνα. Αυτή λοιπόν η εικόνα, εδώ, η βυζαντινή εικόνα προκύπτει όπως εύστοχα λέει ο Γιάννης από επικαλυπτόμενα επίπεδα που λειτουργούν σαν αρακνοήφαντα πέπλα που είναι κρεμασμένα το ένα πτους από το άλλο και αν θέλω να κατανοήσω την παράσταση πρέπει να προχωρήσω παραμερίζοντας το ένα μετά το άλλο μέχρι να φτάσω σε μια χρυσή σφραγισμένη πόρτα, τον κάμπο. Άρα όταν βλέπω μια εικόνα όλη η χριστιανική αντίληψη της εικόνας στηρίζεται στον Πλωτίνο. Νεοπλατωνικό φιλόσοφος ο οποίος είχε πει Πάντα θεωρείες ευφίεσθε, τα πάντα την προς τη θέαση. Η θέαση είναι μια νοητική εμπειρία μυστικής ένωσης. Το να βλέπεις δεν είναι ότι παρατηρείς αντικείμενα που υπάρχουν εκεί, είναι δημιουργία αντικείμενων. Το κυρίως βλέπουν δεν είναι μια δραστηριότητα που προθέτει ένα ήδη δημιουργημένο και θεατό αντικείμενο. Είναι η δραστηριότητα που δημιουργεί το αντικείμενό τη. Το καθιστά εξ αρχής θεατό, όχι μόνο φωταγωγώντα το, αλλά και παρέχοντας το οντότητα. Το βλέπει λοιπόν, δεν είναι μια ικανότητα στιγμμένη πάνω στην οντότητα των όντων, αλλά είναι δημιουργικό οντοτήτων. Τι θέλει να πει με αυτό ο Πλοτίνος. Ότι επειδή υπάρχουν τέσσερις οντότητας υποστάσεις, η μία είναι αισθητή, η φύση, και οι τρεις είναι νοητές. Είμαστε δηλαδή τέσσερα πράγματα. Το σώμα μας, η φύση, η ψυχή, ο νους, και το «εν». Έτσι το αναφέρει ο πλωτήνος, το «εν». Είναι οντολογικά και αξιολογικά ειρεαρχημένες. Αρχίζοντας τι κατώτερες, από το σώμα και τη φύση. προχωράω, το σώμα βλέπει την ψυχή, με την έννοια του ότι την αντιλαμβάνεται και τύνει προ αυτήν. Η ψυχή θεάται το νου και τύνει προς την πνευματικότητα. Η πνευματική μας υπόσταση θεάται το «εν» την ολότητα του σύμπαντος και τείνει να την κατακτήσει και μέσα του, όπως την ανατολική φιλοσοφία πιο πολύ, με την κατάσταση τον ζεμβουδισμών κτλ. Οπότε, αυτή είναι η πλωτεινική αντίληψη για τη θέαση το ότι όταν βλέπεις είναι σαν να προχωράς σε στάδια πνευματικής κατάρτισης Τα πέπλα που έλεγε ο Γιάννης πριν. Μπροστά σε μια εικόνα δεν ε, ε, περνάς στο πρώτο πέπλο Περνάς το πρώτο επίπεδο που είναι το πρώτο πέπλο, φτάνεις ένα δεύτερο, φτάνεις ένα τρίτο, φτάνεις ένα τέταρτο Και τελειώνοντας τα επίπεδα είναι σαν, πώς να σας το πω, επειδή δεν έχουμε εμπειρία θέαση των εικόνων Και ακόμα και εμείς που τις αγαπάμε τις βλέπουμε καθαρά εικονογραφικά, δεν τις βλέπουμε οντολογικά, μας είναι δύσκολο Παρόλο που κάποιες τις εικόνες σου εμπνέουν τέτοιο δέος από την ίδια του την υπόσταση που δεν μπορείς να αντισταθεί σε αυτή την πνευματική έγευση. Και πολλές ρώσικες, ειδικά η σχολή του Νόβγκοροτ. Εδώ λοιπόν έχω μία διαδικασία. Πώ είναι έναν άνθρωπο που το γνωρίζεις και στην αρχή βλέπεις το έξω του, μετά να καλύπτεις την ψυχή του, το μυαλό του και μετά φτάνεις στην απόλυτη ουσία του, αν φτάσεις ποτέ... Έτσι είναι και η οντολογική προσέγγιση αυτού που λέει ο Πλοτίνος και αυτού που εδώ ο Γιάννης μας το περιγράφει μέσω των εικόνων και έχει πάρει αυτή του Βλαντιμίρ σαν παράδειγμα να εικονογραφήσει. Αυτές λοιπόν οι εικόνες που τις βλέπουν οι Ρώσοι στην παράδοσή τους έχουν ακριβώς αυτή την αίσθηση τη οντολογία. Οπότε χρησιμοποιούν σχήματα κόκκινα, μαύρα, στρογγυλά και αυτά είναι... Πέπλα που πρέπει ο θεατής θεόμενος αυτά τα επίπεδα πέπλα να τα προσπερνά και να φτάσει στο επόμενο. Και όταν τα περάσει όλα θα φτάσει σε ένα χρυσό τίποτα που θα έχουν εξαφανιστεί όλα τα εικονογραφικά επεισόδια όπως όταν φτάσεις στο βαθύτερο ένα του ανθρώπου του άλλου που να απέναντι σου δεν έχουν πια σημασία τα ρούχα του, τα δαχτυλίδια του, τα χέρια του, τα μαλλιά του αλλά το βαθύτερο είναι έτσι γίνεται και με τις εικόνες σαν διαδικασία θέασης. Και οι Ρώσικες ειδικά χρησιμοποιούν πολύ της αντιστίξεις του κόκκινου, του μαύρου, όλα τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο Σουπρεματισμός. Και κυρίως αυτή τη διαδικασία των επιπέδων. Κοιτάξτε αυτό τον αριστολεικματικό προφητηλία Με τον όρο Σουπρεματισμό εννοώ την υπεροχή τη καθαρή αίσθηση στι οικαστικέ τέχνε. Τα φαινόμενα, λέει ο Μάλετη στο μανιφέστο του Σουπρεματισμού, για να το κλείνουμε, τα φαινόμενα τη αντικειμενική φύση καθεαυτά για τους Σουπρεματιστέ δεν έχουν σημασία. Η καθαρή αίσθηση στην πραγματικότητα είναι εντελώ ανεξάρτητη από το περιβάλλον που γεννήθηκε. Για τον Σουπρεματιστή, άξιολόγου, θα είναι πάντα εκείνο το εκφραστικό μέσο που επιτρέπει μια έκφραση το πιο γεμάτη από καθαρή αίσθηση. Ο σουβρεματιστής καταλήγει σε μια έρημο, όπου τίποτα δεν είναι αναγνωρίσιμο εκτός από την αίσθηση. Χάνεις δηλαδή όλα τα αντικείμενα, όλες τις λεπτομέρειες, όλο τον αντικειμενικό κόσμο και φτάνεις κάπου που δεν υπάρχουν πια αυτά και εκεί είναι σαν έρημος, γιατί νιώθεις ότι σου λείπουν όλα αυτά που ήξερε. και εκεί πρέπει να σταθεί και να αναζητήσεις ένα μεδούλι πνευματικό. Ο καλλιτέχνης πέταξε μακριά όλα όσα καθόριζαν την αντικειμενική ιδανική δομή της ζωής και της τέχνης. Πέταξε μακριά τις ιδέες, τις έννοιες, τις απεικονίσεις για να δώσει θέση μόνο στην καθαρή αίσθηση. Η άνοδος στο ύψο της μία αντικειμενικής τέχνης είναι κοπιαστική, γεμάτη από βάσανα, κι όμως, χαρίζει η ευτυχία, ο περίγυρος τη αντικειμενικότητας καταραίει όλο και περισσότερο σε κάθε βήμα και τελικά ο κόσμος των αντικειμενικών νοημάτων, όλα όσα αγαπήσαμε και ζήσαμε, γίνεται αόρατος. Δεν υπάρχουν πια εικόνες της πραγματικότητας, δεν υπάρχουν ιδανικέ παρουσιάσεις, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από μία έρημο. Αυτή όμως η έρημο είναι γεμάτη από το πνεύμα της μία αντικειμενικής αίσθησης που διαπερνά ολόκληρη. Και εγώ ένιωθα ότι με είχε καταλάβει μια στεναχώρια που αποκτούσε τι αναλογίες του Άγχου όταν έπρεπε να εγκαταλείψω τον κόσμο τη απεικόνηση, όπου είχα ζήσει και δημιουργήσει και στο οποίο την πραγματικότητα είχα πιστέψει. Η έκσταση όμω τη μία αντικειμενική ελευθερία με έσπρωξε στην έρημο, στο μαύρο τετράγωνο δηλαδή, όπου δεν υπάρχει άλλη πραγματικότητα από την αίσθηση. Έτσι λοιπόν η αίσθηση έγινε το μοναδικό περιεχόμενο τη ζωή μου. Αυτό που παρουσίασα δεν ήταν ένα άγιο τετράγωνο, αλλά η αντίληψή μου για την έλλειψη αντικειμένικότητα. Αναγνώρισα ότι το αντικείμενο και η απεικόνηση είχαν εκλειφθεί ως εικόνα της αίσθηση και κατανόησα πόσο ψεύτικος ήταν ο κόσμος της θέληση και της αναπαράστασης. Ο σουπρεματισμός είναι η καθαρή τέχνη που ξαναβρέθηκε, εκείνη η τέχνη που με το πέρασμα των χρόνων έγινα όρατη, κρυμμένη από το πύκνωμα των αντικειμένων οπότε έχω μέσα του το μανιφέστο που είναι πάρα πολύ ωραίο και μπείτε στο, στο blog μου ανεβάσει όλο το μανιφέστο από εκεί που πήρα πήραμε σπάντητα και έχω αυτό είναι ο καταλαβαίνετε τώρα και τα επίπεδα που λέγαμε ότι είναι layers, ζώνε, σαν τα πέπλα τα Βυζαντινά που τα περνάς για να φτάσεις κάπου έτσι και εδώ είναι επίπεδα το ένα πάνω στο άλλο αυτά τα γεωμετρικά σχήματα που το καθένα είναι μια αίσθηση για να φτάσεις στη βαθύτερη αίσθηση όπου θα λείπουν τα αντικείμενα και θα υπάρχει εκεί ένα είδος πνευματικής συνειδητοποίησης. Αυτό κάνει ο συμπνευματισμός. Είναι δύσκολο αυτό. Και να μεταφερθεί και να εξηγηθεί. Γιατί είναι μια πνευματική διαδικασία που και εμείς ακόμα δυσκολευόμαστε να την κατανοήσουμε αλλά μας δίνει μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα έργα και αυτά Δείτε τα σαν διαφορετικές εκφράσεις τη αίσθηση, Πιο ζορροπημένα, πιο έντονα. Με μεγαλύτερο πάθος, με μεγαλύτερο φούτου συναισθημάτων. Σε εφαρμογές όλων αυτών και εδώ βλέπουμε για να το Αν έχω δύο ωραία ακόμα μάλιστα στα έργα του Μάλεβις το... το ένα επίπεδο απλά κρύβει το άλλο δεν το ακυρώνει ο Γιάννης λέει κάπου κάτι ωραίο λέει τα έργα του Μάλεβις δεν είναι αφαίρευση είναι ανέρεση διότι έχει περάσει ένα στάδιο το αφήνεις πίσω σου προχωράς να βρεις το άλλο το, το καταλάβανε ναι το κάνει μπαντιέρα εδώ αυτό ναι. κοιτάξτε σε αυτή τη φωτογραφία που πάνε στο τρένο ε, ε, μπαίνει μέσα μπαίνουν όλοι οι σπουδαστές και, οι, και ο, ο κόσμος για να πάει στο τρένο το έχει κάνει μπαντιέρα και το αυτό μόλις βέβαια το καθιστός αρχίζει να απαγορεύει αυτού του είδους εκφράσει. Ο Μάλευς κάνει μια σειρά από τέτοια έργα, στα οποία υπό το πρόσχημα του ρεαλισμού, ξαναβάζει με κάποιο τρόπο αυτά τα γεωμετρικά σχήματα, αλλά είναι πολύ πικραμένος και σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δύναμη που έχουν της σουπρεματιστικής περίοδου, οπότε είδαμε έναν καλλιτέχνη που ξεκίνησε από το συμβολισμό, πέρασε στο φοβισμό, στον εξπρεσιονισμό, στον κεβισμό, στον φουτουρισμό, στον σουπρεματισμό, για να καταλήξει αναγκαστικά σε ένα μικρό συνδυασμό, μέχρι που αρρώστησε, εδώ στο κρεβάτι του λίγο πριν πεθάνει και εδώ το φέρετρό του έχει πάνω αυτό το άσπρο στοιχείο μια κάθετη γραμμή για τη σχέση ανάμεσα στον ουρανό και τη γη έναν κύκλο και ένα τετράγωνο και στην κηδεία του εδώ βλέπετε όλους τους ανθρώπους που τον αγαπήσανε με το φέρετρό του να πάει να συναντήσει ξανά αυτή την έρημο που για λίγο έμεινε εκεί και προσπάθησε ακυρώνοντας όλα τα άλλα να δημιουργήσει κάτι από το τίποτα έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η πομπή σε μια σοβιετική Ένωση που έχει απαγορεύσει τα αφαιρετικά έργα γίνεται ο θάνατος ενός μάλεδης που πρωτοστάτησε στην αφαίρεση και στην πομπή όλη πρωτοστατεί αυτή η... όπως και στον τάφο του και δε κάνουμε αυτή την ταρκοψηκή φωτογραφία του τάφου του κάτω από το δέντρο στο δάσος που ξαναβρίσκει πώς το, από το τίποτα μπορεί να αρχίσουν τα πάντα.